Να πείτε την ιστορία αυτή που το γνωρίσατε στο μαγαζί στην πόλη που ήταν τα χροντά παντελονάκια και θα ζήτησε το αστούρια και ήρθε σπίτι σα και το πήρε μετά και σας το την άλλη μέρα. Και βούπατε το έγραψε και είπε όχι, το μαθαπόξω. Ωραία. Αυτό δεν θα σας έφτα με το γράψουμε και να έγραφτε. Όχι, να το έχουμε γυνάζουμε και τη φορνήσετε. Και δεν μου λέτε αυτό περίπου πότε έγινε να πείτε και αυτό, θυμάστε. Ε, τώρα αυτό να σα πω. Ναι. Το κατάστημα το οποίο το γνώρισα εγώ ήταν πρώτου 34. Γιατί όταν ήρθα εγώ εδώ πέρα και έμεινα λίγο. Όταν σαν αφήσανε του 34, ήταν 35, 34, 34, 34. Και πέσα στη βόλη, ήδη το αυτό πια δεν υπήρχε, εκεί πια Λοιπόν, ήταν το 34, 33 ακόσο εκεί. Λοιπόν, πήγαινε πριν το 34, να το πείτε και στο ΚΕΠΕ. Και επίσης, ας πούμε τότε 30, πόσο 30, χρόνο ήταν να πάρω, τη 16 μου είχατε πει. Ε, yeah, κάτι τέτοιο ήταν, ναι. στα 16, mm. ναι. Πώς. Δηλαδή βγαίνει ότι αυτός πρέπει να γεννήθηκε γύρω στο 18 με 20. Μα δεν μπορεί να γεννήθηκε το 18. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ να μην πει καλά, ήταν μάλλον πιο μικρός ήταν. Πού πρέπει να έκανα, γιατί έφερες εγώ στο 10 σιμπερμαντικό. Όχι, γράφουν έγραφουν τα κατάλληλα, μόνο στο 10 βγαίνει. Καθόλου. Και διαφορά είναι, δηλαδή δεν μπορεί να είχατε μόνο 10 χρόνια η διαφορά. Όχι, όχι. Ακούστε με, εγώ ήμουνα τότε. Ήμουνα τότε περίπου 24-25 χρόνια ήμουνα τότε. Και ο παρόντη ήταν, μάλλον ήταν ένα. Έως... Ε, είναι γύρω στο 34 Λίγο πριν έρθει εδώ, δηλαδή, το δω δηλαδή. Ναι. Ναι, ο παρόντη μάλλον, μάλλον τότε θα ήταν. Ξέρω, ξέρω, ξέρω, Μάλλον θα ήταν τίποτα γρήγορα 14 μηνύματα βγαίνει και 20-21 παιδί. Ναι, ναι, μάλλον μάλλο, τόσο τέτοιο. Σε τέτοιο, 5ees... πέρα. Τόσο τέλειο, κοντά πενταμνιάκια από μην Σχολείο, γύρισα. Σχολείο, Και μετά προ το τέλο να πούμε <Had> να πείτε τα που μάθατε ότι πέθανε και ρωτήσατε μετά αυτό που κάνει τις κονσορτίες τις χορδές στον Και Ναι, το Και το βεβαίωσε και γράψατε γράμμα πώς είχατε κάνει στην κόρη που δεν απήντησε. Δηλαδή, αλλά το είπε ο Μούνιος, το είπε. ποιο το είπε ότι πέθανε, το επιβεβαίωσε. Όχι, όχι, όχι. Ένας μαθητής μου πήγε στην Αργεντινή και έμεινε περίπου 1-1,5 μήνα. Πρωτού φύγει λοιπόν. Εδώ, δηλαδή, ο Ντέφη, εδώ μου λέει τώρα που θα πάω εκεί πέρα. Λέει: Υπάρχει κάτι που κανένα λέει κατασκευαστή. Που το ανακάνω, μια και θα έρθει. που θα υπάρχουν πολλοί εκεί πέρα. Αλλά εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι. Και υπάρχει μόνο αυτό ο Γιακόπη. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι. Δεν ξέρω ποιο Δεν έχει να πα, τέλο πάντων, σε ένα μουσικό κατάστημα εκεί πέρα και να ρωτήσει. Θα σου πούνε φυσικά. Το πώ έτσι έγινε. Πήγε τέλο πάντων. Αυτό ήταν για να φύγει, ξέρω για διακοπέ. Και του είπε ότι φτιάχνουν μια κοιτάδα, εδώ δεν είναι πρώτη κατηγορία, αλλά μπάσκεκε περιπτώσει είναι μια καλή κοιτάδα. Πάρτε την, έχει την πήρε. Και τότε λοιπόν είδε στο εργαστήριό του αυτού, μέσα τη φωτογραφία του, του παρότι. Εκεί πέρα, είδε παρότι που έγραψε, και θυμήθηκε που μιλούσαμε στον τον παρόντι. Και ο Γιακόπη του είπε ότι πέθανε. Και μάθαμε θετικά το, ότι πέθανε. Από το ρηφάτη, δηλαδή τον που του είχα γράψει, μου είχε πει ότι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό ήρθε λέει στη Γενέβη και έπαιξε λέει πριν δύο χρόνια. Ήρθε και έπαιξε εκεί Από τότε λέει ούτε γράμμα γιατί είχα τη γαλλογραφία. Ούτε γράμμα του πήρα ούτε γίνεται. Δεν ξέρω. Λέει. Και αυτό ο μαθητή σα πότε πήγε στην Αργεντινή, Στην Αργεντινή τώρα θα είναι πέντε χρόνια. <σχελίου> πέντε χρόνια πριν. Πέντε χρόνια θα είναι. Μέναντε εκεί ρόδου. Που το πούμε εδώ. Εγερχόταν και πριν και πήγαν. Και πότε, πότε πήγατε. Το ρόδ, Ρόδο πήγαμε στο 71. Α, τόσο παλιά έχει πάλι. Ναι, εντάξει χρόνια μας η Ρόδο. Το 71. Από το mm -hmm. 65, κάθομαι στο νέο, στο 81, κάθομαι στο επί Δηλαδή γύρω στο 75, μπορούμε να πούμε. 75-76, ότι έμαθε ότι πέθανε. Ναι, ναι, ναι. Και είχε πεθάνει πρόσφατα, τι του πούγε αυτό. Δεν ξέρω, και, και λεπτομέρεια δεν ξέρω. Γιατί εγώ νομίζω, εδώ αυτή τη λεπτομέρεια δεν θυμάμαι, νομίζω πω από αλλού το είχα μάθει εγώ αυτό. Ότι πέθανε, μα δεν ήμασταν βέβαιοι. Γι' αυτό μα έγραψα. Το έγραψα και στο λιφάτι. Έγραψα και στο λιφάτι και αυτό μου λέει ότι κάτι τέτοιο το άκουσα, μα δεν είμαι βέβαιο. Γιατί αυτό ήθελε δύο χρόνια λέει και απεξελίξει. αυτό το κοιτάζει δεν είναι από το γράμμα του, τίποτα και τα μιλούσαμε λοιπόν με τον μαθητή μου που πήγε έξω πέρα στην Ευστία Συνέα γιατί η νίκη όταν πήγε και λοιπόν εκεί τον ερώτησε τον Αυτό λοιπόν, λέει ναι πέθανε λέει. Δεν δηλαδή, μπορούμε να πούμε αν υποθέσουμε ότι γεννήθηκε γύρω στο 20 με 22 και πέθανε με 24 με 86 δηλαδή 52 με 54 χρόνια κάπου εκεί γενική έτσι. Ε, έτσι. έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι. Δηλαδή αν είχαμε καμία διαφορά από 10-12 χρόνια, έτσι δεν είναι. Τώρα αυτός θα έπρεπε να είναι 60 ετών, αν ζούσε. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Οπότε μεταξύ, λοιπόν είναι πέντε δύο. χρόνια τουλάχιστον που μάθαμε εμείς, έξι χρόνια να, να είναι που είχε πεθάνει, να τον μάθαμε εμεί πριν πέντε χρόνια, μετά ένα χρόνο το νοσμάτω, ξέρω, θα ήταν 5 χρόνια που είχε πεθάνει. Τόσο. Είτε... Η κόρη του δεν μας αφήνει σύντρυση πολύ. Και του είπε ο Γιακόμπης ότι πέθανε με καρδιά. Δεν του είχε πει. Πέθανε. Αλλά δεν είχατε μάθει εσείς ότι είχε παντρευτεί τέτοια πράγματα. Παντρεύτηκε στην πόλη, αυτό. Α, στην πόλη είχε παντρευτεί. <στονίτσι> ή ναι. Παντρεμένος είχε στην Αργεντινή. Α, παντρεμένος είχε στην Αργεντινή. Και πιάνε. με μια μεγαλύτερη του, η οποία ήταν παντρεμένη με έναν τουρκο, και ήταν η μεγαλύτερη του και τώρα λεπάντο ίσσερα. Τι τελευταίστηκες εγώ τελευταίστηκες. Αυτή Ουγγαρέζα. Ουγγαρέζα. Ματζάριζα που λέμε. Ματζάρτσες είναι. Ματζάριζα. Ματζάρτου λέμε. Ματζάρτου λέμε. Και επαντρευτεί και μάλιστα. Δηλαδή πρωτού χωρίς τον Τουρκο, τα εκεί με τον παρόντι, το Τούμπος λοιπόν την κυρήκα για να τον σκοτώσει. Του βαρώ την καθαφίδεκα. Ναι. λοιπόν για να τον σκοτώσει. Ε, Επειδή θα λοιπόν βέβαια του είπαν πολύ ότι να τους κάσει, γιατί αυτός αν σε βρεί, θα σε καθαρίσει να το ξέρεις. Και καλά αυτή δεν πήρε διαζύγιο δηλαδή, πώς πατρέφθηκε. Παντρεύτηκε τουρκικά, οι διαζύγιο. Α, δεν είναι θρησκευτικός. Καλά και είναι... έχουν και πολλές γυναίκες τους. Δεν, δηλαδή. δεν έχουν τώρα δηλαδή. Δεν το α, Δεν επιτρέπει το πιέρω. Α, μάλιστα. Και έφυγαν, φύγανε μαζί να πούμε μετά. Και την φύγανε, να... Μαζί. φύγανε μαζί, φύγανε μαζί. πήγανε ναι. μαζί. Αυτά θα έπρεπε να μεταρωτάτε ένα. Ναι, ας δηλαδή αρχίσουμε να πήγαν από, πήγαν από πήγαν. την αρχή, τότε, Βίσκη και πολιτεία ήταν όμω. Ναι. Και ποιο είχε γράψει, Ο Μούνιο, σα είχε γράψει που καλό είναι ο κυθαριστή που. που φέρανε τον Νόμπελα. Δεν ναι. είναι να τον παζει κανεί στο σπίτι του. Ποιο το είχε πει, Πάτο όταν ήταν για να φύγει, επειδή θα πήγαινε βέβαια σε έναν τόπο τελείω ξένο, δεν γνώριζε κανέναν, να καταλάβετε. Και επειδή ήξερε τέλο πάντων που βρίσκομαι σε ολογραφία εγώ με τον Ρικάρδο Μουνίο και με κάποιο άλλο. Εντουάζ τον Μπεσσαντών και θα ρησίσκει αυτός. Ναι. Μπράβο. Το λοιπόν, ε, του έδωσα εγώ κάτι γράμματα τέλος πάντων, του του λέω να πάει σε και εντωμεταξύ έγραψα και εγώ όμω τους ειδίους γράμματα. Όπως έρχεται έτσι, είναι πολύ φίλος, καλό παιδί. Ε. Παρόμισμα. Παρόμισμα. Φέβαια. Καλό παιδί Καλό δηλαδή δεν ήταν καμιά και μία ποιος δεν ξέρω αυτό. Και έτσι κάμωσο γειαρω λοιπόν, λαβαίνω πάλι γράμματα και από του δύο. Λοιπόν, και μου λένε ότι είναι ένα εξαίρετο κυθαριστή, που πραγματικά παίζει πάρα πολύ ωραία. <σομίως> Απ' εκεί και ύστερα, εγώ όμω ποτέ δεν πήρα γράμματα. Ούτε γράμμα του για να με ευχαριστήσει τέλο πάντων που τον έφερε σε αυτού του ανθρώπου. Τίποτα. εκεί και ύστερα λοιπόν. <σομίως> δεν μάθαινα τίποτα. Γράφω λοιπόν εγώ τώρα γράμμα ξανά και στους δύο ευθυνούς, και στον Πεσθεντών και στον Ρικαρντομούνιος. Και ρωτώ αν τον παρόντι τον βλέπουν και τι γίνεται στους άνθρωπους, γιατί δεν μαθαίνουμε τίποτα. Και παίρνω γράμμα από τον Ρικαρντομούνιος και μου λέει ότι τον παρόντι θα σα παρακαλέσω όλοι να μην μου ξαναγράψει για τον παρόντι λέει. Τον παρόντι λέει τον πέταξα έξω από το σπίτι μου λέει. Γιατί λέει στο σπίτι μου δεν παίρνουνε πάνω μόνον οι κύριοι, ο σκαμπαγέρος. Mm. Και μου λέει, θα ήθελα να ξέρω λέει, στην Τουρκία ό, όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι. Και παρακάτω λέει, συγγνώμη κύριε Παλολόγιο, λέει, γιατί η όλες μου σύσμοι αφορά και εσάς, δηλαδή παίρνει και εσάς μέσα. Mm. Ο Μπεσταντών μου έγραψε, δεν ξέρω τι γίνεται και δεν θέλω να μου ξαναγράψει, <laughs> Απήκε ο Γεπλώνας μάθα τίποτα, τότε μάθαμε και πέθανε. Ο, ο, ο, ότι πέθανε, γράψαμε στην κόρη του ένα γράμμα και ήταν να πίνει σε αυτή την ώρα. Ο δε αυτός, ο κατασκευαστής πώ τον είπαμε. Ο Γιακόβη. Ο, ο Έχει είχε τη φωτογραφία του Παρόντι και της κόρης του και την ώρα που μίλαγε με, με, με, με τον αυτό, ναι. με, με τον... Μα το τι σας είδα ο Ολύμιος ε? ήταν. Ο Λύμιος, να yeah. το ξέρει τον Ολύμιος εσείς. Ναι, ο Ολύμιος. Μου λέει ναι αυτός είναι ο παρόντος. Λέει ναι, είδα το όνομά του από κάτω ναι, και αυτή λένε η κόρη του. Αυτή λένε χειρότερη να του πάει. Yeah. Γιατί φαίνεται ότι και ο Γιακόβη ξέρε αυτός ο άνθρωπο τι φυσικά είχε. Τώρα τι, τι του έκανε, να τον πετάξουν από το σπίτι τους έκτω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Εσείς που το θυμόσαστε από τότε που το, που το γνωρίσατε ε, μικρό. Τι τρακαδόρος ήτανε λέει και τέτοια πράγματα. Από μικρός αυτός είχε τη συνήθεια. Ίσως να τον έκανε και ανάγκη όμως <στονίκη> το αυτό. Το αναφόρεται. Το αναφόρεται τι είναι. Αυτή είναι μια... Αυτή θα έχει πράξει με το γυρίζουμε Δηλαδή, αν μπορέσει να σας πάρει καμιά δεκάρα και να μην συνεπιστρέψει. Ναι. Καταλαβαίνετε. Να καθίσει να φάτε μαζί. Να σε αφήσει να τα πλαιώσει εσύ για να μην δώσει αυτό το δεκάρο. Να κάνει μάθημα μαζί σα και να μην σας πληρώσει ποτέ. Δηλαδή, σε μένα πώ ερχόταν. Ερχόταν όχι σαν τακτικό μαθητή. Εγώ είδα τα προσόντα του και είδα είναι η αλήθεια. Θα προσέξει, ο πατέρα σου ήταν, ήταν πολύ φιλτό άνθρωπο. Δεν ήθελε να δώσει. σω όμω να ήταν και. να είχαν και. οικονομικά να μην το κόμματανε καλά. Ναι. Αυτό, είναι η αλήθεια. Ο πατέρα του μου έλεγε: Ο γιο μου είναι τρελό, τρελό. Λέγε, Γιατί τρελό, γιατί κάθεται εμείς στην κουζίνα. Σιόνια, έξω χειμώνα, έως καιρό, δύο με τρελό. Μεσάνι και παίζει κιτάρα. Και δεν ξέρει τα ελληνικά καλά. Και έλεγε: Ο γιο μου, τρελό, τρελό, τρελό, τρελό. Ναι, και του λέγα, Δεν είναι καθόλου τρελό. Αφού δεν ρητά και δεν να, να μάθει, γιατί. Λοιπόν, ίσω να μου την έδινε και μια δικάρα. Εγώ όμω αυτό το πράγμα. Δεν με δηλαδή, είπα αυτό το παιδί έχει πολλά προσόντα και έχει ανάγκη να του διδάξει κανεί κάτι γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν ξέρει γιατί άρχισε μόνο του να ξέρει το χρησιμοποίημα. Καταμένετε, και είχε ανάγκη να πούμε πολλά πράγματα να πούμε που ερώτα για αυτό πώ γίνεται. Διάβασα να πούμε σε ένα κομμάτι μέσα που βράβει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, και ήλθε. Λοιπόν, εσύ, σιγά σιγά λοιπόν, που είπα, να σε μένα. Αυτό όμω για να μην πληρώνει, το το πράγμα διαφορετικά. Φυσικά άλλοστε. Τακτικό μαθητή να γινόταν, ε. Δεν θα το λεφτά, γιατί θα το έλεγα. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή, έχει 10 αν έχει 11 και από τον ένα δεν παίρνει λεφτά, και θα γίνει μετά. Ναι, τώρα, βέβαια, αυτό είναι. Καλά, <χει> καλά, Και, και ερχόταν λοιπόν κάθε 10 μέρε, κάθε 15 μέρε, κάθε εβδομάδα, κάθε <χει> 12 μέρε, ξέρω τι, σαν φίλο, σαν τα επισκέπτια, να πει μια καλημέρα. Και σε αυτό το πάνω να με ρωτήσει, κύρω να με ρωτήσει, γίνεται κάτι τέτοιο κοντά μου, τον έντυχα μου. Λοιπόν, Πώ πρέπει να γίνει, έπαιρναν οι γνώτε, του αυτό, θα γίνει έτσι. Κάτι βιβλία του, δίνα. Πολλά βιβλία τα οποία μου τα κράταγε με τι μήνε και σπου να τα πάρω. Τι τραβούσε και τα παίρνα βρώμικα και τα παίρναν αυτά. Τέλο πάντων. Έτσι. Ακατα, δηλαδή κατά αυτόν τον τρόπο ήταν μαγνητέ μου. Εσεί πότε το πρωτοακούσατε. Για πρώτη φορά τον <σχερ> ακούσατε ένα... Λοιπόν, ακούστε με, ήμουνα σε ένα κατάστημα μέσα. Το οποίο κατάστημα ήταν πάρα πολύ μικρό αυτό. Ήταν σαν το δωμάτιο αυτό. Ανακαταστήτω. Πώ έχουν τα παιδιά τώρα πάνω. Α, τα και αυτό. ήταν ένα κατάστημα. Και ήμουνα μια φορά, πήγα στο κατάστημα και ήταν μια μέρα έτσι πρόμεση Το θυμόμαι καλά. 10, 11, ξέρω το πρώτο. Και είχαν είχα Είχα μου δεν γίνανε περα πέρα μία-μία και δοκίμαζα. Εν μεταξύ, λοιπόν, είχα λοιπόν στο χέρι και έπαιζα τη Λεγέντα την Ρωστούλης. Επίσης είχα σιγά, γιατί από τους ήταν οι δύο συλλετέρειοι αυτοί. Ο ένας το αγαπούσε το κομμάτι αυτό. Κατάμε και μου είπε την ώρα που του είπα «Αυτή η είναι εύκολο ωραία». Μου λέει «Δεν παίζεται» Εγώ λοιπόν σιγά σιγά λοιπόν. Από την πόρτα έξω στο πεζοδρόμιο πέρασε ο αυτός. Ο αυτός ο παρότη. Καθώς παίρναγε λοιπόν, άκουσε κιθάρα και ξαναγυρνά πίσω. Τους έξω λοιπόν και κοιτάει, λέει, και μπαίνει μέσα στο μαγαζί. Ο καταστηματάκης νόμισε προς ότι πρόκειται περί πελάτου. Και πάει και του λέει, Τι θέλετε, λέει, παιδί μου. Λέει, τίποτα μου επιτρέψει, λέει, να σταθώ λίγο γιατί άκουσα λέ κιθάρα, λέει. Μόλι λοιπόν τελείωσα λοιπόν εγώ εκεί πέρα και κοίταζα πάλι την κιθάρα έτσι από τη μια και την άλλη μου στήρνε. Ερωτά αυτός, το κομμάτι αυτό λέει το έχετε, το που έπαιζα εγώ. Και το κατάστημα λοιπόν του λέει το είχαμε και τελείωση παιδί μου είχαμε και τελείωση. Σε μέρες θα μας έρθει. Λέει μου άρεσε λέει θα ήθελα να το παίξω. Τότε εγώ του είπα λέει ο παιδί μου κιθάρα. Yeah. Λέει ναι, ναι, ναι, μάλιστα, λέω καλείς μάθημα. Όχι μόνο μου λέει, μαλετά. Μόνο μου λέει αυτό. Εννοώ, στάσου λεω. σου λεω. Έχει φτάσει μόνο σου σε τέτοιον σημείο να μπορέσει να, να παίξει ένα τέτοιο κομμάτι να πούμε. Καταλαβαίνετε. Δεν πρόκειται να ξέρω κι εγώ τι θα πει τώρα. πρέπει τα κερίσκω να φεύγουν. Και πώ λέει, Μάδε. Εννοώ, παίξτε μου λίγο κάτι να δω. Λό. Λό. Και κάθεται λοιπόν. Παίρνουν λοιπόν το όργανο και κάθεται με ένα κάθισμα λίγο αλλιώτικο. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν... φαινόταν τέλο πάντων κατά κάποιο τρόπο ότι δεν είδε δεδάσκολο δεν κάθονται έτσι, παρακαθάνονται έτσι. Δεν, δεν κρατάνε το όργανο έτσι, το κρατάνε έτσι. Τέλο πάντων με το δικό του τρόπο κάθεσε λοιπόν και μου λέει θα σα πέψω κάτι του κόστου. Ξέρετε ποιο είναι ο κόστου. Βεβαίω δεν ξέρω ποιο είναι ο Και μου παίζει λοιπόν τη σπουδή 22 σε mm. αυτήν την εκείνη που κόβονται mm. Με μια ταχύτητα ασύλληπτη. Δεν ξέρω πια τι είναι αυτό εδώ πέρα. δεν το κάνει Καλά, πώ έμαθε. Λέει, έχω λέει κάποιο συγγενείο ο οποίο παίζει βιολί. Βιολί. Και μου έδειξε μόνο τι νότε. Μου είπε ότι εγώ μπορώ να σημάδιω ότι αυτό είναι το άλλο είναι άλλο μια πηγή. Και πέρα δεν ξέρω εγώ πώ είναι η Που Ούτε τι κορδέ ξέρω, ούτε πώ χορδέζεται. Και από του καρούλι, με του καρούλι την αυτή τη μέθοδο. Αρχιστή. Που τώρα όλοι διάβασα και παρότι αυτή η χορδή δηλαδή, λέγεται μία, λέγεται εσύ, η άλλη λέγεται ζώο, κτλ. κτλ. Κατάλαβα και μου δείξα λίγο να μετράω ποιο είναι το τέταρτο. Και μόνο μου λέει, μόνο μου, έτσι έτσι έτσι έτσι έτσι έτσι Λέγω το κομμάτι αυτό που ζήτησε να πάρει, που άκουσε που έπεζα. Εγώ θε να το παίξει. βέβαια γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Λέγω, θα περιμένει εδώ να το φέρουν αυτό το κομμάτι. Είτε θέλεις να έρθεις μαζί μου και θα σου το δώσω εγώ. Για να μην το δείτε το κάθομαι όλο πολύ κοντά, πολύ κοντά μου έλα λόγω μαζί μου. Τώρα, το παιδί χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το γνωρίζω. Είδα βεβαίω. για να φτάσει αυτό το τσίμιο που έφτασε μόνος του, να πει ότι αγαπά το όργανο, καθέβαιτε, και ότι μελετά. Αυτό λοιπόν με έκανε να του δώσω το κομμάτι, εγώ να το γνωρίσω, και χωρί να σκεφτώ, μήπω το πάρει και δεν μου το ξαναφέρει. Γιατί είπα: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί θα θέλει να του. Να, δηλαδή να του δώσω κι άλλα πράγματα. Του λέω λοιπόν: Τον παίρνω στο σπίτι και του λέω: Πάρ το κομμάτι αυτό. Σου τα αφήνω μια εβδομάδα να το γράψει αυτό. Και μη ήξερα, με λέει αυτό για το μάτι. Λέει: Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Το παίρνει λοιπόν και φεύγει. Την άλλη μέρα το πρωί αυτό έρχεται στο σπίτι. Και μου το φέρνει. κιόλα. Δεν το γράψεις, λέω Λέω, γιατί δεν σου άρεσε τώρα, λέω, όχι, το μάθα, λέει. Τι έμαθες, ο <laughs> ναι. ναι, πάρε πάρετε τη κιθάρα εδώ και κάθετε και μου το παίζει όλο, <laughs> τέλεια το κομμάτι, σας είπα. <laughs> δεν είχε καλά τα χέρια του, ναι. αλλά με τις δυνατότητες που είχε ανάλογα με εκείνη, με εκείνη τη στάση των χείριων και τη κιθάρα την ακράταγε εδώ, στο δεξί πόδι, φτάνει λοιπόν και μου παίζει το κομμάτι εκτός από τα ψυχάτα και τους αρμονικούς ήχους, το οποίο δεν ξέρει τι πράγματα ήρθε. Τώρα μπαίνουν λοιπόν εκείνο, όλο αυτό είναι έτσι, εκείνο είναι έτσι, εκείνο είναι Και άλλο έτσι. Ίστανε, λοιπόν, δεν θυμούμε τώρα τι άλλο κομμάτι του είχα δώσει εγώ. Και αν δεν απατώμε, αν δεν απατώμε, το κομμάτι που του έδωσα υπάρχουν έξι, όχι, κομμάτια μετά του τα Του είναι κάτι, δεν το ναι. Λοιπόν, υπάρχει πάλι του κόστ μία ρεβερή, δεν ξέρω αν την ξέρετε. Ούναι πολύ σοβαρό κομμάτι, είναι πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Οι αρχές είναι μέσα σε αυτές, σηκώρτη, σηκώρτη. Παμ, παμ, παμ, παμ, και Τι. Δεν περνάνε τρεις μέρες, έρχεται και μου έδειξε απόψε. Από εκεί λοιπόν, είχαμε λοιπόν κάτι άλλους φίλους. Λυκειωμένοι αυτοί, τότε και εγώ βέβαια ήμουν νεότερο. Αυτοί ήταν μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι πέθαναν τώρα και οι δύο. Και πήγαινε και σε αυτού. Αυτό ζήταγε να βρει του ανθρώπου που ξέρανε εκτελεστικά τον κεθάρα, μήπω του πούνε και τίποτα. Αλλά αυτοί, οι οποίοι παρουσιαζόταν σαν κεθαριστέ, αλλά δεν ξέρανε τίποτα, δεν μπορούσαν να του πούνε αυτόν τίποτα, γιατί αυτοί ήδη είχαν ανάγκη να μάθουν. Ναι, καταλαβαίνετε. Ναι. Και έρχεσαι σε μένα. Και όπω είπα και προηγουμένω, δεν ερχόταν σαν ταχτικό μαθήτ. Εγώ δεν του ζήτησα ποτέ λεφτά γιατί είδα ήξευρα ότι η οικογένεια του δεν σε κοντάνει καλά για τον ομικό σου. Και ο παπά του βέβαια δεν ήθελε να δώσει δεκαρίτσια για το παιδί αυτό. Αυτό όμω είχε μια τρομερή αγάπη στην αυτοκιθάρα. θάραλα με που είχε μια κιθάρα, πάρα πολύ κακή, με χωρτά όχι σαν τζουραμίση, τρει φορέ επάνει. Και πολλά μου είχε την οπτική γυδάρα. Και ο παπάς του, λοιπόν, συχνά μου έλεγε: Όταν τον έβλεπα, γιατι γιατί πήρα κάποια φορά, ύστερα-ύστερα, ξέρετε, στο σπίτι, που πήγαινα στο δικό του σπίτι, και ο πατέρα μου λοιπόν, έλεγε: τον έβλεπε, ήταν γέρο. Mm. Λέγανε ότι είχε μια πάρα πολύ σπουδαία φωνή αυτό ο άνθρωπο. Και στην Ιταλία, όπου μου ήταν, τον θέλανε γιατί να περάσει. Και αυτό σου δεν... Αγαπούσε ένα τραγουδά χωρί να θέλει να το κάνει τα εργασία, τα <laughs> αυτό, μια εργασία, γιατί να περάσει. Και μου έλεγε λοιπόν: Γιο μου, τρελό, τρελό, τρελό, γιατί τρελό. Κάθετε κουζίνα μέσα με χιόνι, κρύο, με το παλτό έτσι, έτσι, έτσι κι θάρα. Ε, λέω, γιατί, λέω να αγάπη άλλο την κιθάρα. Όχι, όχι, όχι, τέλο πάντων. Και έτσι ήταν η Και φυσικά ήμουν διατεθειμένο όταν είδα έναν άνθρωπο με, με τόσα αυτά, αυτά προσόντα να πούμε, να του διδάξω ότι είναι δυνατό να πούμε, Ότι μπορεί κατά κάποιον να του ζητήσει η δεκάρα. Αυτό φυσικά θα το εκμεταλλευόταν αυτό, διότι ο παρόντη ήταν, πω, και λεφτά να έχει. Θα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να παρουσιαστεί ως άνθρωπος που δεν έχει δεκαρίτσια, μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτεί, να, να μάθει κάτι χώρα να πληρώσει δεκάρα. Αφού είχαμε φτάσει ένα σημείο τώρα να εντροπεί να το λέω αυτό το πράγμα, αλλά να το συναντώ στον δρόμο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήμουνα 26 τότε, πια έφτασε 27, 27 χρόνια, έγινατε ξέρω τι, κι αυτός ήταν 15-16 τώρα χρόνια. Κατάμετε. Και φυσικά, όταν μου μιλούσε με τον κύριε Παλαιολόγο και μάλιστα να λέγε Μεσίο Παλαιολόγο, γιατί αυτό μιλούσε τι ξένε γλώσσε καλύτερα. Μεσίο Παλαιολόγο μιλούσε. Παρ' όλα αυτά το Μεσίο Παλαιολόγο είχε το θάρρο να με σταματά και μου λέει στον δρόμο, ε? και να μου λέει: Ξέρετε, τράβηξε η καρδιά μου μια πύρα. Έχετε να μου κεράσετε καμιά πύρα. Μπορείτε να μου κεράσετε καμιά πύρα. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Δηλαδή, τον που έδινα μαθήματα, τον συμβούλευα, ό,τι έπρεπε να κάνει και επιπλέον του κέρναγα και μπήρα σαν να εκείνος μου κάνει ένα μαθήμα. Και έτσι λοιπόν κράτησε πολύ αυτό. Λοιπόν, κάποτε λοιπόν, όταν εγώ σας είπα ότι τον γνώρισα στο κατάστημα, σε ένα κατάστημα το οποίο μετά ήρθα εγώ εδώ. Και ξαναγυρίσα στη πόλη γιατί θα για λίγο διάστημα, ξαναγυρίσα και το κατάστημα ήταν λόγο. Λοιπόν, τότε ο παρόντι, οι άλλοι δύο που σα λέω, που ήταν δύο ηλικιωμένοι και θα είστε, τότε όταν ήρθα εδώ και επέστρεψα, τότε του γνώρισα του άλλου. Άκουα, αυτοί λεγόταν λοιπόν Γύψη. Γύψη το αυτοποίθητο του, αλλά δεν του είχα δει του γνώριζε, γιατί οι άνθρωποι ήταν πολύ ευγενές, και ομοσχευοί αυτοί. Τον άκουγα, όλα δεν του είχα δει Και παρότι λοιπόν στην επιστροφή, να άρχισε να έρχεται πάλι σε μένα, βέβαια, και μου λέει μια μέρα, Μου σου Μπορούμε να πάμε μία μέρα μαζί στους γύψι, να τους γνωρίσετε λέει και όλα γιατί θέλουν και αυτοί να σα γνωρίσουν. Μα να πάμε. Ε. Δεν ζήτησα εγώ να έρθουν αυτοί γιατί ερώτησα, μάλιστα, τι ηλικία σ άνθρωποι είναι αυτή και μου είπε μεγάλη. Να μπορούμε λοιπόν να Στον δρόμο πηγαίνοντα, είχαμε δώσει ένα ραντεβού να πούμε πότε θα πάμε. Συμφωνήσαν, ήρθε, με πήρε από το σπίτι και βγαίνουμε τώρα τραβάμε για το σπίτι των αόνων. Στον δρόμο λοιπόν μου λέει θα σας παρακαλέσω λέει κάτι λέμε στον λόγο. Δηλαδή μπορείτε όταν θα πάμε εκεί να του παίξετε λέει το καπρίτσιο άραμπε. Λέει γιατί. Σας παρακαλώ λέει το τα παίζετε λίγο κάποιες ώρες, δεν μιλώνει. σας παρακαλώ. καλά Αλλά κοιτάξτε λέει, μην πείτε λέει τίποτα που σα είπα να την Πήγαμε εκεί, γνωριστήκαμε με τους ανθρώπους. Ε, περιμένανε βέβαια, είχανε και τα κατάλαβα, καλή ώρα όπως είσαι το καφεδάκι με την πάστα και εκεί αυτή, αυτή, και αυτοί οι άνθρωποι είχαν λιποτιμανία. Όταν πήγαινε ένα κεθαριστή στο σπίτι, αμέσω να παίρνουν τι κεθαρίε και τι φέρνουν στα κέντρα του. Δηλαδή, σαν να λέμε παίξα. Δηλαδή, σου δίνω την κιθάρα για να δει πώ είναι η κιθάρα. Σου την καλή, σα αρέσει, είτε δεν σα αρέσει, σας δάμε Και δεν σα αρέσει, είτε δεν σα αρέσει, είτε δεν θα μα παίξετε τώρα κάτι. Πράγμα που εμένα, πολύ είμαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόνο εγώ. Τέλο πάντων, επειδή όμω μου είχε πει και οι δύο είχαν οι από την Ισπανία. Παίρνω λοιπόν την Κιδάρα, παίρνω και την Βανούτη μου και πάντα, πώς Αυτή ε, κάτι την γνώμη μου είναι καλύτερη την Ο Παρόνι τώρα βέβαια φύγεται και με κοιτάς, αλλά λέμε πότε θα αρχίσει αυτό που είπα. Ε, ναι. Προλαβαίνει ο ένα όμως, λέει, Μισοφαλόγου δεν θα σας ακούσουμε, λέει τόσο ακούμε το όνομά Λέω, να σας πω κάτι. Λέω, τι θέλετε. Λέω, ξέρετε τίποτα δηλαδή από τα κομμάτια που παίζουμε. Ναι, λέει πολλά κομμάτια, όπως λέει το καπρίτσιο άραμπε, λέει, εδώ, στο, εκεί, εκεί, εκεί, ε, εκεί που ήθελα κι εγώ πιστε, Ναι. Ε, δηλαδή, να παίζω λοιπόν το καπρίτσιο άραμπε, λοιπόν. Ο ήταν λίγο θρασής, ξέρετε. Παρόλο που ήταν πολύ παιδί, ξέρετε. Πολύ μορφωμένο παιδί. Πολύ ωραίε γλώσσε και άγια, μεγάλε Και αμέσω λοιπόν γεννά και του λέει: Τα βλέπετε, λέει η Μισή Ρομπέρ, λέει στον ένα. Λέει: Τι να δω, λέει Μάριο, Μάριο τον λέγανε. Τι να δω, Μαρίο". Τα λέει Μάριο. Κατά κάποιο ψαρά παίζεται. Έτσι λέει: παίζετε". Γι' αυτό. Εγώ ήθελα να τω... το. Τότε το, το, το λέει. Ήταν να το. Ακούστε, λέει, Δηλαδή του πρόσβαλε κατά κάποιο τρόπο, δεν έπρεπε να γίνει, γιατί το, το είπα και εγώ, ήσαν έξω. Κατάω τώρα. Λοιπόν, εσύ μου είπε να μην το πω έγωσε. Και έτσι ήταν να καρυλώ μαλεμπησίδευκο <σχυ> αυτή δηλαδή, την πέρα. <σχυ> ναι. Και όλος πάντων. Μια άλλη μέρα, μου λέει, ήρθε στο σπίτι. Και μου λέει, ξέρετε, λέει, μισοπάρο λόγο, λέει. Πήρα, λέει, ένα κομμάτι, το οποίο λέγεται, είναι του, αυτού του Γκρανάδους, λέει, το χορό, λέει, νούμερο 5. Ε λέω, και άρχισε να τον πιστεύω, αλλά στάθηκε καλύς στη μέση. Γιατί λέω να σχετίζω Γιατί λέει, γράφει κάτι εκεί πέρα, λέει, αρμόνικος, ξέρετε, στις αρμονικούς αυτές, στην οκτάβα που λέω. Λέει, λέω, γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, κάτσε θα σου δείξω. το το όταν είχα γνωρίσει εγώ του άλλου δύο κυρίου, όπω λέω, αρχίσαμε λοιπόν. γιατί για αυτοί θέλανε εξ, εξέρετε, να έχουν παρέε, και αρχίσαμε λοιπόν κάθε 15 μέρε να του επισκεπτόμεθα και να είμαστε και πέρα να παίζουμε κοιτάρε. Ε, το πολύ πολύ που κάναμε με αυτού ήταν να παίζω εγώ με τον ένα δύο κιθάρες. Είχαν πολλά κομμάτια του κοιθάρε και, ε. και όπω εγώ διαβάζω πριν αυρίστα, με βίστα, δεν διάβαζα ποτέ τα δικά του κομμάτια, αυτή είχαν διαβάσει. Παίζαμε και πέρα ένα, Δηλαδή του δύο μόνο του δεν έπαιζε. Ο ένα έπαιζε λίγο μόνο. Όταν δεν ακούγατε. Τότε έπαιζε. Ναι. Όταν είχατε στο νου σα να ψήσετε καφέ, αυτό έπαιζε. <laughs> ναι, ναι. <laughs> Τέτοια κάτι πραγματάκια. <laughs> Τέλο πάντων. Καλή άνθρωποι όμω. Λοιπόν. Πήγαμε ε, λοιπόν μια από αυτέ τι δεκαπεθήμερε αυτέ τι επισκέψει μα. Τήγαμε λοιπόν. Το παρόν του περίμενε αυτή η κιθάρα. Και παίζει λοιπόν το χώρο νούμερο 5 του Γρανάδο. Και κάνει λοιπόν. Βέβαια το παίζει όλο. Και με θερμονικού οίκο. Ο Ρομπέρ, ο άλλο, να λέει: Έτσι είναι, λέει: Έτσι είναι. Τότε παράτα την κοιτάρα. Τι έτσι είναι, του λέει: Μισό Ρομπέρ, λέει. Εγώ, για να μην ανησυχήσω με τον κύριο Παλαιολόγο, ήρθα πόσε φορέ και σε ρώτησα να μου πείτε πώ είναι, και είπα: Δεν το ξέρετε. Πήγα στον κύριο Παλαιολόγο και μου τα έδειξε αυτά. Και τώρα λέει: έτσι, έτσι, έτσι είναι, και έτσι είναι, και έτσι, έτσι είναι. Μα λέει: Όχι, λέει. Ήρθα, λέει και τι Πόσε φορέ, τι τα έλεγε, Εκεί ύστερα συνεχίστηκε, έτσι κάθε 15 μέρε, κάθε 12 μέρε, κάθε 8 μέρε. Έρχονταν... Αυτά αυτά τα μαθήματα. Ύστερα κάτι τεχνικά πράγματα, να πούμε, κατά μένου έδωσα πολλά βιβλία εγώ, τα οποία... εκ των οποίων δηλαδή μπορώ να σας πω ότι πήρα τα τρία τέταρτα, όχι όλα. Άλλα, τα... άλλα έχουν χαθεί, άλλα μου τα λέρωσε, άλλα δεν γεωρίζει, έκρατησε κάποια χρόνια. Καταλάβετε, και ύστερα έφυγε, έφυγε. Τελικά κιθάρα, κυθάρα βρήκε άλλη κιθάρα, ή Α, ύστερα, ακούστε με. Είχαμε κάποιον κατασκευαστή εκεί στην πόλη, ο οποίο δεν έφτιαχνε η κιθάρες αυτό. Yeah. Αυτό ήταν πολύ καλό για τα βιολιά. Πολύ καλός όμω. Τώρα είναι στη Νέα Υόρκη και έχει μεγάλο όνομα εκεί. Τι τρεμά είχε πει δύο χρόνια ήρθε εδώ. Σαν τουρίστε, γύρω μου πάγανε μαζί. <σχυλίσια> λοιπόν, αυτόν τον είχα συναντήσει εγώ σε ένα κατάστημα μουσική. Υπήρξε <σχ> να πάρει, δεν και μιλούσαμε λοιπόν εκεί πέρα, λοιπόν, πιάσαμε κουβέντα. Και λέει λοιπόν, Α, του λέω λοιπόν εγώ, ότι φτιάχνετε λογική κοιτάριση. Λέει, όχι, λέει, κύριε, δεν φτιάχνω κοιτάριση. Λέει, λέει, γιατί δεν ξέρω που φτιάχνω κοιτάριση. Εγώ λέει, φτιάχνω δουλειά. Αυτό είχε μάθηση στη Γαλλία. Και συγκεκριμένα στο Μεζό Βατελό, έτσι το λέγανε. Και δεν ξέρω, α να φτιάχνετε κοιτάριση. Όχι, λέει, γιατί λέει, νομίζω, λέει, για να φτιάχνει μια κεθάρα. Πρέπει να υπάρχουν και πελάτε να του πάρει λεξιόδωρο. Υπάρχει Υπάρχουν πελάτη εδώ. Λέει, τι λέει, λέει, λέει βέβαια. εγώ θα σα δείξω. Πώ θα κάνετε το καλού, πώ θα ζεστά, Τέλο πάντων, να μην τα κολλούγα, Άρχισε να κάνει κεθάρα. Όταν λοιπόν άρχισε να κάνει κεθάρα και έτσι, είχαν πολύ καλή φωνή. Το μόνο που δεν παραδεχόταν αυτό ήταν στη Ροζέτα δίπλα να βάλει 7. Εκείνα αυτά τα μοζαϊκά. Ήθε να βάλει ένα ψηλό μόνο φιλετάκι. Δεν το παραδέχουμε λίγο, αυτό θα χάσει τη φωνή. Αλλά δεν υπάρχει οτιόλυτο. Και το πρόβλημα δεν υπάρχει. Ναι. Όπου Και του λέω λοιπόν εγώ, τάμετε. Άρχισε λοιπόν να φτιάχνει. Και μια φορά λοιπόν είχα μια μαθήτρια, ενός βουλευτού τουρκου, γυναίκα. Και αυτή μια πολύ ωραία κοπέλα, πολύ ευγενέστατη, και μου λέει μια μέρα, να καλέ, μου λέει, θέλω λέει, να πάρω μια άλλη κοιτάρα, μια καλή κιθάρα. Πώ να είναι, υπάρχουν εδώ καλές κιθάρες κοιτάρε, δηλαδή δεν φέρνουμε απόψε, λέω είναι κάποιο εδώ που φτιάχνει καλέ κοιτάρε. Ποιο είναι αυτό, τη είπα τέλο πάντων, αν θέλετε, λέει, όταν θα το αποφασίσετε να πάμε μαζί, να του δώσετε μια προκαταβολή και θα μα πει αυτό σε πόσο καιρό θα μα την παραδώσει. Συμφωνόμαστε λοιπόν και πάμε εκεί. Πηγαίνουμε λοιπόν στο εργαστήριό του και μα λέει αυτό ότι θα μου δώσετε μια τόσο προκαταβολή και θα κοστίσει εκατολίρε. Δεν του κατολίζει να τα λεφτά. Εκατολίρε λέει, θα μου δώσετε μια προκαταβολή τόσο και θα αρχίσω να την εργάζομαι. Δεν θα αρχίσω να στήρωσω. Πάντω ο κύριο Παλόπολη, μια που έρχεται σε εσά, οπότε θα του πούρει τον κρυβολό μου πότε θα είναι έτοιμη. έτοιμο. Ε, πολύ καλά. Έδωσε την προκαταβολή, φύγαμε. Ήταν χειμώνας, σχόνιζε έτσι. Και περνούσα εγώ κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, κάθε μία, δύο, τρεις μέρες, όποτε περνούσα από εκεί, πότε πήγαινε στο <χε> εργαστήριο του <χε> και τον ρουτούσα και πότε τα απόξερα, να πούμε, το χαιρετούσα. Γιατί ήταν στο πρώτο, πρώτο πάτωμα, να πούμε, ενό χτίριου μικρού, γιατί κάτω είχε ένα, ένα, ένα κατάστημα που πουλάγε δίσκους. Και αυτός είχε μέσα κάτι σκάλις και είναι μέσα αυτό. Ήταν, λοιπόν, κάποιος βιολιστής, που πήνε και αυτός εκεί, τον γνώριζε και, καθόνταν... και γνώριζε και εμένα. Και καθόνταν λοιπόν μπρος στο παράθυρο μία μέρα και παίρναγα λοιπόν εγώ, λοιπόν, και το κάνω, και μου κάνει και αυτός ο ποιος είσαι έτσι. Λέω, «Πού είναι λοιπόν ο κύκας της λεβαστής» το φώναξε. Βγαίνει λοιπόν, η κιθάρα λέει, «Τελείωσε», βγαίνει και μου λέει, «Αύριο είναι έτοιμη». Καλά, <Λέει>. καλά. Λέλα, τι λέω απάντως. Λοιπόν, το πάω απάντως, τη λέω λοιπόν που θα ανατρέψει. Δεν έχω λίγο ρίξει. Θα τη βάλω, λέει τώρα, λέει, τις καθυσικούρδες και άκου, λέει, λάθει με την κυρία για να την πάρτε. Αμέσως, λοιπόν, την ειδοποιώ, λοιπόν, την κυρία εδώ και τι λέω, που να συναντηθούμε από την παρμόζη. Λέει, θα έρθω εγώ με το αυτοκίνητο από το σπίτι σε να σας πάρει και να πάμε. Έρχεται, λοιπόν, αυτή η Τούρξη και πηγαίνουμε στον και τη λέγω ότι, «Κυρία, ειδού το οργανό σας». Ας δίνει και οι εντάξει. Την παίρνω λοιπόν στο χέρι μου, βλέπω ότι ήταν πολύ ωραία φωνή. Εδώ, πάνω. Λοιπόν, λέω, «Με σουρει έτσι το λέγανε αυτό, «Αε, τώρα μας την κάντε ένα, ένα πακέτο και την θα κάνουμε κουτί σάλμα». Να την πάρουμε. Γυρνάει και, και μου λέει, «Κύριε Παλόη, δεν μπορεί να τη δώσω, λέγω, με την τιμή», λέει. Δεν <coughs> είχαμε συμφωνήσει. «Τι δεν μπορείτε να δώσετε εμείς» «Ε, δεν μπορώ να τη δώσω» λέει «Ε, τι λέει, εμένα ήρθε κάποιος άλλος» λέει και μπορεί να τη δώσετε τα διπλά. Λέω, ακούσε με λοιπόν την τώρα «Με κοροϊδεύετε. «Εύχομαι να κάνετε και με τα τριπλά» «Τι θα άρεσε. «Αλλά δεν έχουμε εμείς κάνει μια συμφωνία» «Ούτε σα παζαρέψαμε» Μα είπατε τόσο και τόσο, σας έδωσε μια προκαταβολή, είναι η κυρία εδώ» ναι. Μα εγώ δεν είμαι, λέει, κανένα κανέναν παραγκός. Λέω, αν είσαι δεν θα σου παρέγγαινε κιθάρα. Εγώ ήρθα σε κατασκευαστή. Δεδεύεται. Τέλος πάντων, επουδενή, λόγο δεν γεννένει, λέει, την κιθάρα. Αυτός είναι διπλά. Η κυρία βεβαίως θύμωσε κατά τρόπο και μαζί μου με αυτόν και μου λέει, δεν πειράζει, λέει, λέει, ε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα εγώ θα Στοχόμαστε και με έχουν. Εγώ, εγώ εξωφρενώνω. Γιατί να μην νομίζει και η κυρία πω εγώ ναι, έπαιξα κρίνεις. καμιά δουλειά, Μην τη δει, γιατί να την πάρω εγώ ή να την πουλήσω με ζόλα για να μου δώσει και εμένα κανένα ποσόν και τέτοια πράγματα. Αλλά πηγαίνει λοιπόν και τα λέει στον άντρα τη. Και σαν βουλευτή που ήταν αυτό, και στην Τουρκία ξέρετε οι βουλευτέ και αυτοί έχουν, είναι, έχουν μεγαλύτερη δύναμη και από το Χίτλερ τον ίδιο, λέει θα του κλείσω το μαγαζί λε αυτού του λέει αυτήν, μην κάνεις τέτοια πράγματα, δεν γίνεται να τις κερδίσουμε. και το δασκολό μου, λέει. <συμίλυς> τον κατάφερε να μην μιλήσει. Ο αγοραστής που του προσέφερε αυτά, ξέρετε ποιος ήτανε, ο Παρόντι. <συμίλυς> που εγώ για να αμούνα δεν θα έκανα δύο πράγματα. Λέγα, Μεσονοικογωσιά, Μεσοκολοκύθα, όποιος είσαι, κατάφερετε, αυτή και θα έρνανε πολύ ωραία. Μήπω μπορεί να μου φτιάξει εμένα. Εγώ να σου δώσω και περισσότερα. Φτιάχνει και εμένα μια. έχει, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει. Άλλωστε εδώ θίγει και αυτόν τον άνθρωπο από τον οποίο είτε και ένα καλό. Εμένα. Εγένε. Και πήρε κρυφίο σε αυτήν την κοιθάρα. Πήρε και συμφώνησε με τον 20 του και Πρώτα πρώτα τα λεφτά που τα βρήκε. Σε μένα την έχει δε μια δεκάρα. Και από σε 20 αυτόν τα διπλά. Και με τον 20 δεν μιλούσαμε επί πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Και ήρθε και μου εκείνο και τώρα μια που είχε πριν δύο χρόνια από τόσο αγόρια 17 χρόνια εγώ είμαι εδώ, τα 15 χρόνια το ροσμό τη εκείνη είχε πει πιο πριν από μένα, βέβαια και στην, Ουσία, στην Αμερική, και να πεισθεί. Αυτό ήταν ο παρόντη. Κατά τα άλλα ήταν μια μέρα. Μια μέρα. Με συγχωρείτε που παίρνω τα τσιγάρα σε τόση ώρα. Λοιπόν, λοιπόν, θα πάω να τα πούνε πιο ελαφρά. Να πάρω και κρύο μαζί, να τα πούνε πιο πέρα. Λοιπόν. Μια μέρα. Είχα κάτι τουρκάλε, δύο κορίτσια, και έτσι έκανα μάθημα. Αυτέ ήταν τη υψηλή κοινωνία, αν λέμε. Και όμορφα κορίτσια, και ωραία τιμέ, και σαλόνια σου πίσω, και το Μου λένε μια μέρα, γιατί και αυτέ οι Τουρκιστέ, αυτέ που στεκούνταν λίγο, και άνδρες και γυναίκε που στεκούνταν λίγο πιο υψηλά, είχαν τέλο πάντων στην κοινωνία κάποια ιδιαίτερη θέση να πούμε. Θέλανε να κάνουν ό,τι κάνουμε εμεί. Δηλαδή, το είχαν Δηλαδή, εκδηλώσει, μουσικέ εκδηλώσει, άλλε. Αυτά δεν ήταν και τέτοια πράγματα. Θέλανε να κάνουν για να αλλάξει η ελευθερία. Και μου λένε λοιπόν, λέει η δάσκαλε μου θέλουμε, λέει να συγκεντρωθούμε. Λέει κανένα βράδυ, λέει εδώ στο σπίτι μας, λέει. Μονό γιατί. Να παίξουμε μελικιδάρε, θα πούμε και κάποιοι οφείλουμε του άλλου που δεν ξέρουν τι είναι κοιτάρα. Του αρέσει η λετρούν, δηλαδή την αγαπούν την κοιτάρα. Ακούνε μα που παίζουμε κάτι, αλλά να ακούσουν και κάτι καλύτερο, δεν ξέρουν τι. Και αν είναι δυνατόν, λέει. Φέρτε, λέει και το μισό παρόν, λέει. Ναι. Λέω εγώ. Ευχαρίστω. Λέει, ξέρει λέει, και ποιον άλλο, είπαμε να έρθει. Όχι, το μισό φιλάρτερ, λέει. Ο φιλάρτερ ήταν ένα λυκειωμένο άνθρωπο, ο οποίο η ύβρα ήταν. Πραγματικά θεότρελο. Και μα λέει μια φορά η ύβρα, γιατί δεν είχε τα ελληνικά καλά αυτό, βρήκαμε ύβρα βρήκαλε λόγο το σον βιέ της κοιτάρας, δηλαδή τον παρθενικό ήχο. Πώ το βρήκε, Έφερε ένα λάστιχο <λ ejemplo> μάκρι που είναι για το κλείσμα. και σα έδινε λοιπόν την μια άκρη και τη βάζω σε αυτή, την άκρη την έχω χάσει την κοιτάρα και μου είπε, Θα πω την κοιτάρα μου, καταλάβα. Σα τέλο πάντων. Λοιπόν, αυτό τον γνώριζε λοιπόν και τον παρόντι, καλά και εμένα μιλάω. Λοιπόν, εδώ τον γνωρίζουμε, ρωτήμα, τι είπα, με, τι και κοινωνικά. Τι, καλά, λοιπόν, θα τον συναντήσω εγώ, θα έρθουν και τρεις τρει μαζί μου. Τέσσερα με ραντεβούλα, μισό από λόγο, πήγαμε. Και ο παρόντι και αυτό Πάμε στο σπίτι. Μόλι μπαίνουμε λοιπόν, τον παρόντι δεν τον γνωρίζανε, μόνο που άκουαν παρόντι να πούμε. Εντάξει, τι είναι λοιπόν, εγώ πήγα, μισό παρόντι, το μεσουφιλάρετε, τον ξέρετε, τον που Πέδο μισό παρόντι, παιδ το πρώτο που είπε, Ξέρετε αν τι αντί να καθίσει. Συγγνώμη, λέει στι δύο κοπέλε. Τη μητέρα και το μπάσου. Σκοπέλε <σχυσ> το είπε. Ε? Κοπέλες, δηλαδή το στις μίλησε. Τι μίλησε. Ο παρόντι στι κοπέλε, α Σκοπέλε, <σχυσ> ναι. Και τι σου λέει, Ξέρετε. Μήπω σα παρακαλώ, έχετε να μου δανείσετε και ένα μου <σχυσ> Ρε <σχυσ> <σχυσ> Δε γέρι, λόγου, καπνίζει ο λόγο. Γιατί δεν ζητά από μένα τσιγάρο, Ο φιλάρδερ έγινε εξωφρενό. Πρέπει το δανεικό, μπορεί να το πίσω τσιγάρο, λέει, Τι λέει, Θα δοθεί πίσω. Κατάλαβε. Δηλαδή, σέκανε ρε ζήλι. Σε ένα άλλο σπίτι τον είχαν καλέσει ένα κύριο που τον γνώριζε πάρα πολύ καλά. Του είπε παρόντι, Θα σε πάω, λέει, Σε ένα σπίτι, λέει να παίξει για να γνωριστεί, λέει κιόλα στο οποίο θα είναι. Το ιδίωτο ξέρω ποιο πρέσβη. Είναι δηλαδή καλό σπίτι, δεν θα δείξει. Ζήτησε να του πληρώσουν τι χορδέ. Που θα έπρεπε να το Αλλά κατά τα άλλα όμω, σαν καλλιτέχνη όπω ήταν, δεν ξέρετε όση αλήθεια. <συσίλια> τα ακούτε και από του Δήμου. Εσεί από το παίξιμο τη θυμόσαστε τίποτα άλλο να έχει παίξει τίποτα, ξέρω όταν εγώ. Έκανε πολλέ αυτέ διασκευέ στο οποίε βέβαια περισσότερε να πούμε, α, Περισσότερο, βέβαια όσο καιρό ήμασταν η εκεί. Από και συνέχισε αυτό βέβαια. Που δεν μπορούσε να βγει από κάτω, δεν μπορούσε. Δηλαδή έφτανε σε ένα σημείο που σου είπα: Τι θα το κάνω αυτό. Έρχονταν λοιπόν, σπίτι λοιπόν, αμέσω που έλυνε το, το πρόβλημα. Εγώ μια άλλη φορά μας είχε καλέσει με τη μου σπίτι. Δεν ήθελε πια να ήταν πλέον παντρεμμένος τότε, με την Ουγγαρέζα αυτήν. <συμίδε> ε, πήγαμε τώρα, πάνω τη φορά μου, φύγαμε, πήγα, τα μεσάνυχτα δώδεκα, τι γυναίκα μου μαζί, τι γυναίκα ε, μου. Πάντως, αποθεωρητικά δεν είχε, πάντως, <συμίδε> δεν, δεν, δεν, δεν συγκάμπασε τίποτα, δεν είχε γνώση. Ήταν κάποιος βιολιστής, δάσκαλος του βιολιού, ο οποίο λόγω Εν σε και η γυναίκα του ήταν καθηγήτρια του πιάνου. Αυτό του βίλιου. Αυτό ήξερε λοιπόν και την αρμονία και αυτά. Και του είπε, Μάρκο, έλα λίγο. Λέει, λέει παραδείγματο μαθήματα λέει και αρμονία. Έλα εδώ να σου δείξω μερικά πράγματα. Μια που γράφει και όλα μερικά δικά του κομμάτια, δεν θέλω λεφτά. Βαρέθηκε. Σε εκείνο βαρέθηκε. Αυτό ήθελε λέει, να βρεθεί, βρεθεί άνθρωπο να του δίνει το παίξιμο όπω είχα βρεθεί εγώ. εγώ. Πώ μπορεί να παίξει αυτό δεν ήταν και όλα αυτά που γράφει, γιατί έχουν μέσα λάθη. Σύμφωνα με του κανόνε να πούμε. Ε, καλά, ναι, καλά, Έχουν ναι, λάθη. Ναι. λάθη. Αλλά τίγουρα από τα πίσω δεν φαίνονται. Καταλάτε. Ναι. Αυτά είχα να σου πω. μήπω τα έχετε γράψει όλα ναι. αυτά. Τα ναι. γράφουμε. Ναι. Ναι. ναι. Ευτυχώς. Ναι. Συνεχίζει ακόμα. Συνεχίζει. Ναι. ναι. Για, για τη Σακώνα κάποτε που τον είχατε ακούσει και έβλεσε τη Σακώνα. Α, ακούσαμε. Τη Σακόνα, την είχε μελετήσει και την είχε παίξει μια φορά, δεν ξέρω αν ακούσατε κάποιο βιολιστή, μεγάλο βιολιστή ήταν αυτό. Ψυχόντα που λεγόταν. Βάσα ψυχόντα. Αυτό ήταν Τσεχοσλοβάκο. Δεν ήταν τρομερό, ήταν παντανή, δεν ξέρω. στην πόλη πολύ συχνά και την ερευτάλ. Και εδώ ήρθε. Εδώ ήρθε. Ήρθε. Ξεκινάει. Δεν ξέρω πώ Και αυτό λοιπόν πήγε στο εργαστήριο, αυτό που σα λέω, που είχε φτιάξει και την ιδάρα. Για είναι το βιολί του. Δεν ξέρω τι να του κάνει, το βιολί. Και έτυχε λοιπόν ο Παρότζι και έπαιξε την Αθήνα, τη Σακώνα. Γιατί αυτός ήθελε να παίξει τη Σακώνα τώρα. Τώρα την κιθάρα μπορώ να την κράτω και να πες άλλα πράγματα. Αλλά όταν είδε το πάσα εκεί πέρα, καταλάβετε, και να την πηγαίνω τσινάρ να δούμε τι θα πει αυτό το συνεχάρι. Ξέρετε, αλλά την έπαιζε, την έπαιζε και αυτός στο βιωλίτη, για να είχες τα αριστάσταση του. Ήτανε καλός, ήτανε καλός, είχε μεγάλα μουσικά προσόντα. Και πώς καμιά φορά που λένε ότι η μουσική ξεβιεννίζει τον άνθρωπο, αυτά δεν κατάφερε. Ναι, αυτό συγχύει. Τα αισθήματα δεν αντιωτήξε. Αλλά σας λέγω, σαν κάτι τέχνη, αυτά δεν με ενδιαφέραν εμένα. Τεν το λένε. Τη ακόμα από ό,τι του είχατε δώσει εσεί ε, καμία έκδοση, καμία παντούρα ή την έκανε μόνο. Όχι, <σχει> όχι, ήταν του έθνου. Σα ευχαριστώ. Από ό,τι έπρεπε. Βεβαίω, βεβαίω, παρτιτούρα ή την έκανε μόνο. Όχι, όχι ήταν το έτοιμο. Σα κόσμο, υπήρχε από τότε. Βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. Και αυτή και εδώ κάνει η Ρολίτα ηταν του εθνου σα υπηρχε απο τοτε επρεπε βεβαιω βεβαιω Γιατί από τι μητέρες στο μέρο είχαμε μια μακρινή συγγένεια με τον Ινδό. Συγγραφέα ήταν αυτός ποιητή, δεν ήταν. Ο να Νάπτα Σταγκόρε. Ποιητή ήταν αυτός. <σχει> ποιητή ήταν, ναι. Λοιπόν και το κάνει το νομάτι γιατί άρχισε να την ρίσταρ και την λοιπόν τι έκανε εγώ μαθήματα με αλλογραφή αυτήν την ε, Και όταν πήγε αυτό εκεί πέρα, έπαιξε, μου έγραψε αυτήν την πέρα. Και μου λέει, τι άνθρωπο λέει αυτό, λέει η δασκαλέ μου. Και ήρθε, λέει, και έπαιξε εδώ. Πραγματικά έπαιξε, λέει, πάρα πολύ ωραία. Αλλά... Πήγανε, λέει, και οι θαριστερέ τη Ιταλία εδώ πέρα λέει, να τον συγχαρούν αυτό. Mm. Και λέει, δεν χρειάζεται η συγχαρητήρια, λέει η Πρέπει να με ευχαριστήσετε, γιατί ήρθα να σα δείξω πώ παίζεται το όργανο αυτό. Mm. Mm. Mm. Τέτοια, ναι. mm. Αυτά ήταν εκείνα που ήθελα να σα πω για τον παρότι. Mm. Δεν έχω άλλο τίποτα. Λυπούμε mm. πάρα πολύ για, παρόλο αυτό, γιατί πέθανο. Δεν έπρεπε να πεθάει τόσο νέο. Που <σομίως> το μάθατε, είπαμε αυτό πότε, το 1975. Κάτι τέτοιο, 1975, 1976, πιο πέρα. Που πέθανε, <παρακτική> <που> πέθα, <παρακτική> ευτό τώρα είναι 5-6 χρόνια, 7 χρόνια, δεν αυτό δεν μπορεί να το θυμηθεί. <παρακτική> Από το Ριφάτ, αυτό που φτιάχνει τι κορδέ τη. Κορδέ ναι. Αυτό ήταν φίλο μου. Αυτό πάλι άλλο. Όταν ήταν στην Κωνσταντινούπολη, πρωτού φύγει για τη Γαλλία, αυτό ήθελε να φτιάχνει χορδές, καταλάβετε. Δηλαδή. Και είχε μια μηχανή που την γύρναγε με το χέρι. Δηλαδή για να φτιάχνει μια χορδία κάνει <coughs> και <ένα> χρόνο. Πως <coughs> πούμε να την παίρνει την ίχυρη <coughs> <Και, coughs> Ναι. Αν ναι. να πάει στην περιπτώση όμως, ε, κάθονταν και φτιάχναν χορδές. Μόνο μπάσες <coughs> Μόνο μπάσες. <coughs> δηλαδή ρε, λάμι, εκείνες που είναι περιτυλιγμένες. <coughs> και ερχόνταν λοιπόν κάθε Τετάρτη σε μένα το θυμάμαι, και έφερνε. Καμιά τριανταριά ρε, καμιά τριανταριά λα, καμιά τριανταριά, ξέρω κι εγώ μη μάσα πόσα ήταν, αν δεν ήταν τριαντα, θα ήταν 20 το καθένα. Δηλαδή διαφόρων παχηδίτων, κατασύνωσε διάφορα παχηδί. Βεβαίω. Να, να, να... να τι αλλάζω μια μια εγώ στη δική μου κιθάρα και να τις δοκιμάζουμε ποια είναι καλύτερη. Όπου κάποτε του είχα πει, άκουσε του Λορεφάτ, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί που Βγάζω τι κορδέ μου από την κοιτάρα. Γίνανε τα κλειδιά Δηλαδή, σε μια μέρα μέσα, άμα τα γυρίσω εγώ χίλιε φορέ, θα <συρίζω> γαλάσουν και αυτά τα κλειδιά. <συρίζω> στερα δεν μπορώ. Βγάζω τι κορδέ μου από το κοιτάρα. <συρίζω> Κι <συρίζω> <κιθάρα>. και... έφερε μια κοιτάρα. Κέφερε μια κοιτάρα. Κέφερε. Έφτιαχνε. Τότε όταν έφτιαξε, λοιπόν, και βρήκαμε τέλο πάντων. Γνωρίζετε, γιατί του έλεγα λοιπόν εγώ ότι. Αυτή είναι λίγο μουγκή. Για να είναι μουγκή μου φαίνεται ότι το περιτύλιγμα που βάζεις εδώ είναι πολύ χοντρό, για τηρένα πούμε, είναι ψηλότερο. Αυτό είχε ένα περιτύλιγμα και έκανε όλε. Μόνο που έβαζε μέσα λιγότερο Ο... νάιλον, ξέρετε, στην μετάξη που είναι, έβαζε λιγότερο, έβαζε περισσότερο στυλά και περισσότερο στιμή. Yeah. Αλλά πεζιρόλο το περιτύλιγμα, δεν πρέπει Φυσικά, να είναι το, τον, το, στο ίδιο πάχος. Και τέλος πάντων έτσι φτάσαμε τέλος πάντων σε ένα σημείο να είναι οι, οι, οι, αυτές οι χορδές του Καλέσου. Και, Κάποτε λοιπόν μου λέει, τώρα λέει αυτέ τι κορδέ που φτιάχνω εγώ, λέει τι να τι κάνω, λέει. Εγώ λέει, Δίνω λέει, εσά, τι οποίε βέβαια σα χαρίζω, λέει βέβαια. Και πουλάμε λέει και σε μερικού μαθητέ του και τίποτα περισσότερο, κατάλαβε. Λοιπόν, άκουσε με φυσικά αυτό δεν αρκεί, άρχισε να κάνει κάποια δουλειά εδώ. Και θέλει βέβαια να υποφεληθεί από τη δουλειά, να δει κάποιο αυτό. Λοιπόν, δεν έχει λόγο παρά να βάλει. Ένα σετ χορδέ τις ψηλές τις αγόραζε. Ναι. Και θα σα πω ότι ήταν οι ψηλές που έβαζε τότε. Δηλαδή, μισή ήταν διάφορα φάχητα. Δηλαδή, είχε αυτό. Είχε επαχή μετρο. Ναι. Και τι μέτραγε. Και τι μέτραγε και το πάχο όπω οι χορδές που πουλούσαν τότε. Από αυτό, από αντερό. Κατά βέβαια. Και ήτανε τότε, τότε οι, οι, οι καλύτερες χορδές από αντερό ήταν. Μάρκα πειράστρο, λεγόταν η πειράστρο. Ναι, <σίλω> ναι, βέβαια και τώρα σκέφτομαι σενάγιον. Έχουν τώρα <σίλω> πειράστρο. <Έχουν Έχει> σενάγιον. <σίλω> <σιλω> <Λέβαια. σίλω> έχει όμως πειράστρο τώρα. Έχει, ναι, έχει, έχει. Ναι. Λοιπόν, έκανε <σίλω> λοιπόν, και έγινε τα Και έπαιρνε, ξέρετε τι, <σίλω> για του ψαράδες που έχουν, Ναι, δεν τον που θα, τι άλλο και θα, όλα ήταν ωραία. λοιπόν, να βάλει ένα και να στείλει δεν ξέρω πού ήβρε αυτό στη διεύθυνση του Σεγκόμια. Δεν την ξέραμε τότε. Του Πουχώλ του την έδωσα εγώ τη διεύθυνση. Του Ρικάρδου Μούνιο επίση. Γιατί ήξερα εγώ. Αυτό ο Ρικάρδου Μούνιο ήταν συνθέτη, κυθαριστή, Σανιάτα του και πρόεδρο τη ακαδημία τη μεγαλύτερη του κόσμου πούμε, που ήταν η διευθυντή. Τη διαθέτηση, Ακαδημία δηλαδή που ήταν Και τέλο πάντων για να σε γνωρίσουν, να δούμε ποιο είσαι. Έστειλε. Και του έρχονται μετά κάμω στο γερό, πράγματα. Καντάμετε. Πράγματα που το συγχαίρονται τελος πάντου για το αποτέλεσμα που είχε. Αλλά το καλύτερο γράμμα που πήρα ήταν από τον Ρικαρντομονιός, το οποίο ήταν, δεν ξέρω πόσες σελίδε πέρα. Αυτός με αυτό δηλαδή επιστημονικό τρόπο εγκάθησε και τους Και είπε ότι στον καλλιτεχνικό μου βίω τέτοιε χορτέ δε λέει χορδά δεν μου είχαν λεπού. Είναι δε θαυμάσια η σχολή. Και ζήτησε μάλιστα τότε από τον Ριφάτ, μέσω του γράμματο του τέλο πάντων, να του δώσει την, την ε, ε, αντιπροσωπεία για την Αμερική, για την Νότιο Αμερική όλη Τα γράμματα τα διάβαζα εγώ. Γιατί ήταν στην Ισπανική γλώσσα. Αυτό είχε ωραία γαλλικά, ωραία Γερμανία, ε, αυτά, αγγλικά, αλλά την Ισπανική δεν την είχε. Και που λέω, Ριφάτ, ανοίξαν οι δουλειέ σου. Αυτός λέει τι και έτσι γράφει. Λέει, καλά, μα λέει, πρέπει να τον ερωτήσουμε, λέει, πόσες χορδές τουλάχιστον πρέπει να του στέλνω εγώ, το μήνα. ξέρω και, και εγώ, όχι λέει. κάθε μέρα, λέει, το μήνα. Και... Να μας πει, λέει, περίπου, αυτός θα ξέρει, λέει, πόσες χορδές χρειάζονται λέει, για την Νότιο, αυτή ήταν Αμερική. Και μα απήντησε ο άνθρωπο. Του γράψαμε και μα απήντησε. Και λέει: Πώ μπορώ να ξέρω εγώ στη Νότια Αμερική, λέει: Πόσε χώρε χρειάζονται, υπάρχουν χιλιάδε κεταριστέ. Εγώ λέω: Θα σα πω μόνο για τον Μπονοσάιρε και θα καταλάβετε εσεί, λέει, τι γίνεται στην Αργεντινή, όλων. και στα λάτρα. Μόνο λέει μέσα στην πόλη του Μπονοσάιρε έχουμε 65.000 πρώτη κατηγορία κεταριστέ. Άκου εδώ. Αυτή λέει: Όλοι <Φίλου> αλλάζουν τι κορδέ που λέει κάθε μήνα. Και <Φίλου> μετά λέω δουλειά, δεν γίνεται με το χεράκι. Θα κάνει μια μηχανή με ηλεκτρικό ρεύμα. έκανε, και το μια. Λέει, λοιπόν, στο λεπτό έβγαζε, δεν <σκοινων pounds> το ε, ναι. Από εκεί πέρα του έρχεται ένα γράμμα από την Ισπανία. Και, του, και τον καλούν λοιπόν να πάει στην Ισπανία, να βάλουν αυτοί χρήματα εκεί στην Ισπανία <Ρι> και μόνο την τέχνη, για, για να φτιάχνουν αυτός όμως ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ λεπτός, δεν ήταν δραστήριος διόλου. Δεν ήταν δραστήριος. Απλώς, έτσι, από κέφη στην αρχή, δεν ξέρω πώς την να κάνει χορδές, έτσι. Ήταν εκμετρευμένος με ένας γιατρού γυναίκα, ωραία μία γυναίκα είχε. Δεν άφηνε στο σπίτι του να πάει κανένας, γιατί ζήλευε φέτο τη γυναίκα Ναι, δεν δέχοντανε. Και και του έρχεται λοιπόν ένα γράμμα λοιπόν την Ισπανία όπω σα είπα προηγουμένω, γιατί του πρότερα, λοιπόν να βάλουν αυτήν οι χρήματα και αυτό στην τέχνη και να γίνουν συνεταίροι κατά αυτόν τον τρόπο mm. να ανοίξουν ένα έργο. Mm. Αυτό ήταν οι εργοστάσμος όταν έμεινε και έρχονταν. Του λέω, ποιο πάει λέει τώρα στην Ισπανία, λέει, έλεγε. Mm. Έτσι έμεινε με εκείνα που φτιάχνει. αθνική. Mm. Ύστερα ο αδελφός προς ήταν πρέσβη, mm. γιατί ήταν mm. από μεγάλη αυτή η οικογένεια αυτή ήταν πολύ λεπτό mm. άνθρωπο. Ναι. Ο αδερφός ήταν πρέσβη στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και μέσω λοιπόν του αδερφού του αυτό βρήκε μια θέση στην πρεσβεία, στην τουρκική πρεσβεία των Παρισίων. Και πήγε εκεί, σαν γραφιά, να πούμε εκεί, μια καλή θέση. Τα ντάβετ. Και εκεί φυσικά πήρε και την κυρία Καρτομαζή. Στην επανάσταση λοιπόν που γίνει στην Κωνσταντινούπολη, επιμεντερέ και ήρθε τότε. Και άρα παξε το Μεντερέ και του δίκασαν και του κατεδίκασαν. Η χουντική κυβέρνηση μετά κάλεσε όλου του υπαλλήλου που είχαν διοριστεί από την κυβέρνηση Μεντερές να επιστρέψουν. Όσοι ήταν έξω. Να έρθουν. Ποιο ξέρει τώρα, τι θα φοβήθηκε ποιος ξέρει και πού στην Γαλλία. Μα έμενε χωρί δουλειά. Γιατί βγήκε από την πρεσβεία. Δεν μπορούσε να κρατήσει. Ο νέο πρέσβη που πήγε τον έβαλε. Και αναγκάστηκε λοιπόν. Δεν μπορούσε να γυρίσει την πόλη. Δεν μπορουσε να κρατησει ο νεο πρεσβη που πηγε τον εβαλε και αναγκαστηκε λοιπον δεν μπορουσε να γυρισει πολη δεν ειχε Μένοντα και στη Γαλλία τι να κάνει, ξανάρχισε λοιπόν ο τι και μέχρι σήμερα να κάνει τι ναι. yeah. Αυτό ναι. Ο παρόντη είχε ψάξει καθόλου το ζήτημα με τι χορδές ή σα είχε μιλήσει καθόλου. Δηλαδή, τον ενδιαφέρει για το τι χορδές θα βάλει. Ή... Όχι. Τι όχι. Τότε, όταν ήμασταν εκεί, πειράζονταν κι αυτό. Αν και είχαμε και τι Καρούζο, οι οποίε ήταν επίση πολύ καλέ χορδές. Αλλά αυτό έβαζε πειράζοντα, κι δεν παίζε με νύχια από τότε που πήγαινε. Όχι, χωρί νύχια, νύχια. νύχια. Και μάλιστα πριν φύγει <Σι ειναι> από την Κωνσταντινούπολη, τελευταίω άρχισε να με πει νύχια, γιατί έλεγε ότι αφού παίζουν όλοι με νύχια, και δεύτερον δεν μπορούσε να κάνει τρέμολο στου άνθρωπους. Δηλαδή εγώ και εγώ έπαιζα χωρί νύχια. Τότε παίζατε χωρί νύχια, εσεί. Όχι, τότε που ήταν 8 παρότσι, ακόμη πιο πριν έπαιζα χωρί νύχια. Έκανα τρέμολο, αλλά δεν απέμεναν, παλ' Είναι, το τρέμον είναι το μόνο πράγμα που δεν πρέπει να πάρει δύναμη. Ναι, για να φύ... ναι, ναι, πρέπει να φύγει, μόνο του. Δεν άκουγα αυτό άφησα Γιατί άλλοι, να πούμε, μου λέγανε Άφησε γιατί σκόπε τρέμον. Και άφησα Και ύστερα, άφησε αυτό. Και νομίζω πω συνέχισε και στην δεν υπήρχε αυτό. Δεν Ο παρόντη τον άκουγε διάφορα κομμάτια όπου τον ενδιαφέρανε. Είτε από να να διασκευάσει ένα κομμάτι για την κιθάρα. Πήνε και τα άκουγε πρώτα από πιανίστα που ερχόνταν στην πόλη, όπως ο Κορτό και τέτοιοι μεγάλοι. Παρακούς Κορτό. Βεβαίως. Πήνε και άκουε τα το πρόγραμμά του έχει σούμανια, να πούμε είτε έχει σούμανια, αυτό και αυτό και αυτό. Και έδινε προσοχή λίγο τα παίζανε. Και προσπαθούσε αυτού να τα διασκευάσουν και να τα παίζει. Τώρα η διασκευή του ήταν καλύτερη, δεν ήταν. Μπορεί να τη, έβαζε θέση πρωτότυπε τη. Έπαιρνε τι παραθύρε του πιάνου και ηλικία. Βέβαια, παίζε του πιάνο Βέβαια, παίζε του και ηλικία. Το το προσπαθούσε να το παίξει σαν το πιάνο. <laughs> το το πιάνο. <laughs> δηλαδή, δηλαδή, όχι σαν το πιάνο, αλλά να το ερμηνεύσει κατά τον τρόπο όπω το παίζανε ευθύσει το πιάνο. Δεν έλειπε, δεν τον ενδιαφέρανε τόσο πολύ τα ρεσίτα βιολιού. Ήθελο όργανο πολύφωνο. Και έτρεχε λοιπόν σε κάθε ρε που γινότανε. Καταβέντε. Πότε έρχονταν ο Κορτό, πότε ο άλλοι μεγάλοι δεν τώρα, τότε ήταν ο Σνάμπελ ήταν ένας μεγάλος πιανίσας. Και έρχονταν, σε αυτά έτρεχε. Διάβαζε άλλα βιβλία, Ειλικρινά, <σομίζω> εγώ λυπήθηκα που πέθανε γιατί τα άλλα, τα άλλα αυτά ζητήματα να πούμε, καταλαβαίνετε, αν δεν είχε να πούμε καλού τρόπου και αυτά, αφορούσαν αυτά τον ίδιο. Ναι, καλά τα λέω. Έτσι δεν έχει πάρα Και εμεί που τα λέμε τώρα για, για, για να σα δώσω τέλο πάντων κάποιοι αυτοί να καταλάβετε, να πούμε και στην ιδιωτική του ζωή πώ ήταν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Αλλά εκείνο που με ενδιαφέρε εμένα, γιατί και εγώ μπορούσα να το πετάξω έξω από την πόρτα. Κατάλαβε να πω. Το κάτω-κάτω τι είσαι να πούμε και έρχεσαι και με ανησυχή Αλλά όχι. Αφού δεν του ζήτησα ποτέ δεκάρα. Και μια μέρα μάλιστα μου, μου είχε πει: Δεν ξέρω τι, με σου... Βαλόγο, λέει, με συγχωρείτε, λέει, Τόσα ρε μου δείχνετε, λέει Εγώ δεν μπορώ να συγκρώσω. Δεν θέλω, σου ζήτησα άλλο ποτέ λεφτά, έχω θέλω, νομίζω ότι δεν είχαν ακόμη καλά οι άνθρωποι. τον που Ναι, βέβαια, ακούστε, με θα σας και και αυτό. Τα ρεστιτάρ που έδωσε ο Παρόδη στην Κωνσταντινούπολη εκτό που έφυγε έξω και πήγε στην Ιταλία γιατί είχε συγγενήσει εκεί πέρα. Ναι. Σαν Ιταλό που ήταν και ο Παπαστάρ του δεν ήξερε καλά ελληνικά. Τιμάνε του πολύ λίγα. Τσατραπάτρα που λέμε, στραβάτα μίλαγαν. Αυτό είχε μάθει γιατί μεγάλωσε και πέρα με Ρωμιόπεδα. Οπότε δεν μπορούσε καλά τα ελληνικά αλλά πάντα με ξενική προφορά. Ναι. Και τα ρεστιτάρ που έδωσε αυτό ήταν. Πάρα πολύ λίγα όσα κι εγώ. Εγώ κάπως λιγότερα. Γιατί θα σα εξηγήσω. Διότι οι Τούρκοι, υπήρχε νόμο εκεί πέρα, κανένα ξένος που ζει στην Τουρκία ναι. δεν επιτρέπεται να την μοιραστεί. Ε ναι, οι Τούρκοι το είχαν πάρει αλλιώ το ζήτημα. Σου λέει: Γιατί να φαίνονται οι ξένοι που ζουν στην Τουρκία ναι, και όχι οι, ναι, οι ναι, Τούρκοι. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ο ξένο ξέρει από πού Διότι οι ξένοι ναι, ναι, ναι. πάνε σε όλα τα μέρη. Ναι. Να έρθουν και εδώ. Και έρχονταν ένας ωρακός έρθισε, όπως είναι σήμερα και ο, ο Δίας και ο Ραγκόσνικ πήγανε, πήγανε, πήγαν, πήγε και πολλοί άλλοι πήγανε και πήγαινε. Εκεί δεν επιτρέφανε. Mm. Γι' αυτό υπήρχε ε, η Ιταλική Λέσκη που λεγόνταν Κάζα την Νομίζω πω έχει και εδώ, mm. στην Αρκή Πατυσίου. Mm. Μα εκείνο ήταν κάτι άλλο. Να βλέπατε που είχε mm. το την... mm. κτηρίο ήταν, ξέρτε. Mm. Είχε μία αίθουσα μέσα, έτσι. Για να μπορέσει να, με να δώσει κρυστάλλινη ναι. στάλια κανείς από την Πανασούλη, πολύ μεγαλύτερη και με θεωρία. Με θεωρία. Δηλαδή πραγματική αίθουσα. Αντί. Με... Αλλά αυτή πάλι σου ζήτησε να πληρώσει την αίθουσα και τα φώτα. Φυσικά δέκατα. Ναι. Με... Το παρόντι του κάμανε κα... κάποιο χαρτιράκι σαν Ιταλός που ήταν. Με... Σε άλλους όχι. Εγώ έφυγα δύο φορές εκεί. Μοιάζεται. Ήρθε μια. Με... Με... Αρμένικη ε, ε, αυτή η αίθουσα ήταν τον Αρμένιων φίλων που είναι ωραία εκεί πέρα. Ήταν μια αίθουσα και αυτοί είχαν παραστάσει ιατρικέ και διαγράμματα εκεί. Και εγώ έπεψα εκεί πέρα να πούμε χάρη ενό μαθητού μου είχα τη δίκη να τη φωτογραφίες. Να φωτογραφίες, φωτογραφίες, ναι. Ναι. Ναι, αυτό. Διάλογο δεν μπορούσε να δείξω. Έξω, θέλεις. Ναι, δηλαδή άλλοι κυθαριστές δεν τον είχαν ακούσει το παγκόσμιο τουλάχιστον όσο καιρό τον πλήρωνατε εσεί. Όχι. Δεν τον είχαν ακούσει. Δηλαδή, τι κοιτάξατε. Ε, δηλαδή, τι είσαι γνωστή τη εποχή εκείνη, τι πόδια και τα λοιπά, τι Α, δηλαδή, θα σα πω τώρα, ε... ναι, επί τη ευκαιρία αυτού που μου είπατε. Όταν μπήκε στην Ιταλία, αυτό, ξέκασε αυτό, να σας το πω. Όταν επέστρεψε, ναι. μου λέγει ότι στην Ιταλία γνώρισε, αλλά και τον Μπούχολη, τη γυναίκα του. Τότε ζούσε και η γυναίκα του. Η γυναίκα του λεγούταν Μαρτίλντα Κουέρβα. Αυτή ήταν φλαμικίστα η γυναίκα του. Φλαμενκίστα και καλή φλαμενκίστα. Και, και όταν με τρέφτηκε ο Πούδο. Ναι, ο Πούδο νομίζω ότι του έμαθε η μουσική για να μπορούσε να κάνει του έτα. Και κάνει του έτα με τον άντρα τη. Ο Πούδο δεν έπαιζε, βέβαια. Φλαμενκοκιστά. Αυτή έπαιζε, αλλά δεν μπορούσε να το κοιτάξει. Έτσι έμαθε η μουσική. Λοιπόν, γνώρισε λοιπόν, είναι ένα Και τον ίδιο τον Πούδο. Στην επιστροφή λοιπόν, όταν ήρθε στην πόλη, μου το είπε αυτό. Ε, βέβαια, ζήτησα αμέσω εγώ τον ερώτησα. Αλη... Τον γνώρισε. Τι είδου άνθρωπο είναι. Τον άκουσε να παίζει. Όλα αυτά βέβαια, όποιο και να δεν ρωτήσει, Μου λέει, ο άνθρωπο λέει είναι πάρα πολύ λεπτό. Ντρέπεται να μιλήσει για τον άλλον. Τόσο πολύ λεπτό ο άνθρωπο. Πάρα πολύ λεπτό ένα άνθρωπο. Τέλο <συσιανάτε> πάντων, τον άκουσα λέει, να παίζει. Εκεί που τον γνώρισα, γιατί του έπαιξα εγώ κάτι λέει. Ύστερα λέει πήρε αυτός λέει να παίξει. Το μόνο λέει, που θα σας πω εγώ με σου φαλόγω είναι ότι πρωτού αρχίσει να παίζει αυτός ο άνθρωπος θέλει δεν ξέρω πόσα λεπτά για να καθίσει. Πόσα λεπτά της ώρας να βάλει τα χέρια του. Δηλαδή κάθοντας αυτός για να παίξει βλέπεις λέει τον μαέστρο. Θέλει τα χέρια του να είναι πολύ σωστά στη θέση του, θέλει να είναι όλο έτσι αυτός λέει, λέει και κάνει λέει, και αρχίζει να παίζει. Αλλά στο παίξει όλοι δεν είναι μεγάλο. Επειδή όμω ο παρόντη ήταν αυτό το δηλαδή, εγωιστή πολύ, εγώ δεν το πίστεψα. Mm. Γιατί όταν βλέπει ένα βιβλίο, σαν του Karl Böck, ένα Γερμανός που έγραψε την ιστορία τη μουσική και των κυθαριστών, των σημερινών κυθαριστών, και σου λέει: Δυγκρό η guitar is ο μεγάλο δεξιοτέχνης κιθάρας για τον Μούχο, και να μου λε εσύ πω δεν είναι μεγάλα πράγματα, μου νομίζει ότι είναι έτσι. Mm. Δεν είναι μεγάλα πράγματα. Πέρασε λοιπόν ένα διάστημα, πέρασε εκεί ουρίστερα και έρχεται στην πόλη ένα νομίζω που λέγοντανε ροβέρο, ροβέρο. ροβέρο. Αυτό ήρθε εκεί στην πόλη και έμεινε ένα διάστημα και ξέρετε γιατί έμεινε ένα διάστημα, διότι αυτό ήρθε με ένα βραζιλιανό κιθαριστή μαζί και μια χορεύτρια και πέσει σε κέντρο. Ο Ροβέρο όμω ήταν κλασικό σκηνικό. <coughs> Καταλαβαίνετε. Το <coughs> για να ζήσει, έπαιζε και Λοιπόν, όσο διάστημα έμεινε αυτό εκεί, ήθελε να έρθει σε επαφή με κιθαριστάς, αν υπήρχαν στην πόλη. Δεν σα μίλησα προηγουμένω για τον Αντώνη αυτό που έπαιζε κιθάρα και τραγούδαγε. Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται το γνώρισε σε κέντρο αυτόν, ναι. που ήταν σε κανένα κέντρο μαζί, ποιος. και του είπε λοιπόν: ότι Δεν έχετε κυθαριστέ, α εδώ να όσο είμαστε εδώ. Και αυτό λοιπόν του είπε λοιπόν ότι δεν θα σε σας... λέει κάποιον για μένα. <συμίλωνο> λέει, μπορούμε να τον ορίζουμε, μπορούμε να τον ορίζοντα. Και έρχεται λοιπόν ο Αντώνιος, αυτό που σα λέω το παιδί και μου λέει, ο οποίο είναι 65 χρόνια κι αυτό, παιδί, και το λέει. Τέλο πάντα λοιπόν και μου λέει έτσι και έτσι λέει μπορούμε, λέει, πώ όχι λόγιο. Ναι. Αυτό λέει, είναι λεμική του χώρο. Ανοίγει. Ναι. Λοιπόν, μπορούμε. Λέω ακούσε με. Λέει εδώ να έρθουν είτε θα πάμε εμείς. Όπως θέλουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι διατηρημένοι να εδώ. Μόνο ό,τι γίνει να γίνει μετά του φέρει. Επειδή τη νύχτα δουλεύουν, το προετοιμούνται. Καταλαβαίνετε. Επειδή δεν δουλεύουν τη νύχτα, το προετοιμούνται. <σ' λένε στο μέρος> Οπότε το απόγευμα Λέω εγώ για να το Γιατί έρθουν εκείνοι, και επειδή αυτός ήταν που είχε και τη χυπλίτσια. Ο, ο, ο άλλος είχε πάλι μια σπανιόλογη κετάρα. Δεν ναι, ήταν κακή, αλλά δεν ήταν ουσί. ο μισός του μόνο. Ο άλλος ήταν μάθος. Ο Βραζιλιάνους μάθος. Ήταν ουσί και ήταν ο ίδιο και επάνω άνθρωπο. Τέλο πάντων λοιπόν, δίνουμε λοιπόν ραντεβού. Να έρθει ο Νατόνιο σε μένα. Τετάρτη, τετάρτη πάλι ήταν αυτό. Μετά τους και να πάμε. Τους το είπε αυτό και ήταν μες περιμέναν. Τρίτη βράδυ, εγώ πήγα σπίτι. Αργά τη νύχτα. Και έπρεπε λοιπόν να μπω από ένα κεντρικό δρόμο σε ένα στενό δρόμο, σε μια πάροδο του κεντρικού να στρίψω έτσι και να ξαναγώ σε ένα κεντρικό για να πω εκεί που, εκεί, εκεί που εμένα εγώ. Βράδυ αυτό, γιατί την νύχτα. Από τον κεντρικό δρόμο μόλι μπαίνω στην πάροδο και κάνω να στρίψω μια άλλη πάροδο της παρόδου, μια άλλη πάροδο. ήταν σκοτεινά και δεν πρόσεξα που ήταν ένα ένα αυτό, ένα ταξί εκεί. Και κάτω από το ταξί ήταν ο ίδιο ο, ο, ο ταξιδιτή και το διόρθωνε. Και τα πόδια του ήταν έξω. Μπλέκο στα πόδια του και πέφτω Και ακούω λοιπόν από κάτω, Ε, δηλαδή τι γίνεται. Βγήκε ήταν Τούρκο αυτό. Βγήκε λοιπόν ο άνθρωπο. Λοιπόν και όταν είδε κάτω, ήρθε και με σήκωσε. Τι πάτατε μου έλεγε. Δεν τίποτα, τίποτα. Αλλά ξέρετε, καθώ έπεσα, αυτό το χέρι μου σύρθηκε στο σπεντρονείο και έκανε έτσι σημάδια. Εκείνο όμω δεν ήταν τίποτα μπρο στον αμμόνα που χτύπησα. Καθώ έκανε έτσι. Προς στιγμή δεν μου φάνηκε τίποτα. Μόνο ένα τσούκσιμο εδώ αισθάνητο και εδώ τίποτα. Αλλά όταν πήγα σπίτι και πέρασε μια, μια μισή ώρα, άρχισε να πονάει αυτό το τρομερό. Αυτό γίνεται τρίτη βράδυ. Την άλλη μέρα σου εγώ δεν μπορώ να κινήσω το χέρι Ήταν τρομερό ένα πράγμα. Τι κρεμμύδια με βάλεζαν να... με... στο σπίτι, καξιέδε βάζαν κρεμύδια και αυτά. Τώρα πάντω λοιπόν την άλλη μέρα με το χέρι, έπρεπε να τον νιώθει. Με σου έτσι κύκλω, δεν βλέπεις και τα χέρμαδα αφέρα, ακόμα είχες μάδια τώρα. Μετά είδε το παιδί, λέει τώρα, mm. τώρα λέ, θα πάει να σου πείσει ότι ως το παρόν δεν γίνεται. Mm. Λέει θα το πιστέψουν τώρα, mm. πράγματι μπορεί να το πιστέψουν και όλα. Mm. Λέει να πάμε μαζί. Θέλετε, mm. πάμε μαζί. Mm. Σε οικονομίστε και πάμε. Mm. Μπαίνουμε μέσα στην τους γνώρισα λοιπόν τους ανθρώπους. Αυτός ο Ριβέρο Πολύ ευριανές αντιχεράς άνθρωπος Ήταν όσο ήμουν εγώ και ίσως και χάνω χρόνια μεγαλύτερος τότε Καθόμαστε λοιπόν πολύ καλά Ακούω λοιπόν τη χορεύτερη. Ήταν μια κοντή, όμορφουλα όμως και καθότανε στο Βραζιλιανό δίπλα και δουλεύει το Βραζιλιανό Ο κύριος δεν θα μας παίξει λέει τίποτε Του λέει λοιπόν αυτό, δεν νομίζω λέει γιατί, φωνάει ένα άνθρωπο Τώρα εγώ, δεν είμαι μέλη που θα σου πω, δεν μπορώ να παίξω. Την ιδάρα θα μου αφού εγώ τώρα. Η ιδάρα τρώει. Μπαίνω στο χέρι του και κοιτάζω έτσι λοιπόν, και παίρνω το χέρι μου, το δεξί, με το αριστερό χέρι, το σηκώνω σιγά σιγά σιγά, γιατί μπόρεσα να πραγματικά κάτι πολύ και το κουμπάω στο γυναιράκι, άμα δεν, δεν με ενοχλεί αυτό. Εδώ δεν με ακούσει πολύ, τώρα κάτι και αυτό. Τους λέγω, όσο μπορέσω θα σας παίξω κάτι. Το χέρι μου πονάει, βλέπετε λέει, το λακεδόντωσα και εδώ mm. χάλια αυτά. Μου λέει, όλα καλά και δεν μπορείτε, να μην δεν πειράζει. Όσο σας να θα παίξω. Άλλο και η δεσπιλίδα ερώτησε, λέω, όσο μπορέσω να το παίξω. Mm. Μου λέει αυτός, Αμέσω και μια, την ίδια την ερώτηση με την έκανε κάποιο πατρόνα, δεν εδώ, μια φορά το 1930. Αυτό ήταν ο δάσκαλο του. του κ. Μιλιάρη. Ο κ. Μιλιάρη αυτό ήταν. Το έχω ακούσει τον. Του παλιού. Ναι, παίδανε πέθανε κάλεσε. Μαζί με τον Ιωάνν. Ο Ιωάνν ήταν άλλο. Ναι, άλλο. Αλλά εκείνη την εποχή. Εκεί εκείνη την εποχή. Ναι, αυτό πέθανε. Τον είχα δει εδώ πέρα τώρα που ξανά Μου λέει πώ αλλάξατε κύριε Παπανολόγιο, πώ μεγαλώσατε. Εσύ λομίνα το ίδιο, και εγώ δεν σα γνωρίζω. Τέλο πάντων, λοιπόν, α επανέλθουμε πάλι εκεί να σα πω τώρα, όχι ευχαριστώ πολύ, το πάρα σήμερα. Σίγουρα μου λέει τα δικά μου είναι καλύτερα, από το δικά μου είναι. Λοιπόν, μου λέει λοιπόν, ένα κομμάτι, αν το ξέρετε, λέει βεβαίω, αρκεί λέει να μα πέτυχε μόνο ένα κομμάτι, μη. Λέει, θα μπορέσετε, αν το ξέρετε, και αν θα μπορέσετε με το χέρι σα τώρα και που είστε, το αυτό το ρεγούρτο ζελάμπρα, το, το, το, το, το, το το το λέει τουλάχιστον. Δεν ξέρω, το ξέρω και μάλλον μετά μπορούσα να το ξέρω γιατί δεν με ενοχλεί τώρα αυτό. Πέρε το ρεγούρτο ζελάμπρα και δεν ξέρω τι άλλο αστεράκι μου. Επίση, αρχικά γιατί άρχισα τώρα να με κουράζει το χέρι. Λέει, θα μου επιτρέψει να συνεχίσω γιατί κουράζω τώρα και άρχισα να το πάω. Δεν είχα καλά, φτάνει. Σενιόν Ριβέρο του λέω, τώρα είναι σειράς να Θα χάσουμε λέει αυτό το όμορφο πράγμα που Δεν δεν είναι Όχι, εγώ δεν παίζω έτσι, είναι το μας Μα τώρα κάτι έτσι Έφερε μπορεί και και δέχτηκε να παίξει ένα κομμάτι, ένα είδο χορευτικό, και ο Αντώνιο να τον κομπανιάρει. Ο Αντώνιο που τον γνώρισε και mm -hmm. Ο Αντώνιο όμω δεν μπορούσε να τον κομπανιάρει. Γιατί κομπανιάρει μόνο τα τραγούδια που τραγούδια ο ίδιο. Άλλο τίποτα δεν ήξερε. Δεν άτομα με νόチ ποτέ σας Και του έλεγε λοιπόν, Νόεσασ no, ή si. δεν είναι έτσι αυτό εδώ. τον άνθρωπο, Νόεσασ ή Νόεσασ. Του λόγω του Αντώνιου με επιτρέπει να τραγούδι γιου μια λοιπόν. Αντώνιο, εσύ λε, έτσι είναι. Λέει, ξέρω, ποια είναι, ακόμα τα αυτό ήταν. Κάποια στιγμή τέλο πάντων, καθίσαμε, μιλήσαμε, έβγαλε ένα γάμο από το ξαναφορτώ, κάποια στιγμή, έπρεπε να φύγουμε. Έτσι, φεύγοντα, έφυγα και εγώ. Ο Αντώνιο και ο Ριβαίο, από το σπίτι. Ο άλλο με τη χορεύτρια μήνανε εκεί. Στον δρόμο λοιπόν, μόλι βγήκαμε από την πολυκατοικία, γιατί ήταν πολυκατοικία και αυτός έπεισε έναν μετά εκεί πέρα. Πασιόν, καταλάβατε. Για ένα τόσο διάστημα. Δεν πιάνουμε λοιπόν. Ο Αντώνιος λοιπόν λέει, Εγώ θα πάω έτσι, λέει. Εσύ θα στέλνει. Λέει, αυτό, αυτό, αυτό το Ριβαίρος να πούμε, Όχι, εγώ θα πάω άλλο πέρα. Λέει και εγώ θα πάω έτσι, γιατί ήταν εντελώς δρόμος, για το σπίτι. Απ' ήταν. ήταν. με τον Αντώνιο, έφυγε ο Αντώνιος. Στο δρόμο λοιπόν, δουλεύω. Στον νιό λέω. Καθώς ξέρω, λέω, καθώς σας ερώτησα και πριν, ήσασταν μαθητής του Google. Θα ήθελα να σας ερωτήσω όλο μερικά πράγματα, γιατί εγώ το γνωρίζω μόνο από τα γραφτά του, αυτό που έχει γράψει. Τίποτα περισσότερο, δεν ξέρω το γνωρίζω. Πρώτα, πρώτα, λέω, θα ήθελα να σε ερωτήσω όλο, σαν άνθρωπος πως ήρθε, γιατί έμαθα ότι είναι πολύ λεπτός και βγαίνει σαν άνθρωπο πάρα πολύ, λέει. Μου λέει, είναι, λέει, μια Παναγία όταν <συρίζω> σας μιλεί Τόσα λεπτός άνθρωπος. Σαν παίκτης λέει πώς είναι. Όχι λέει μεγάλα πράγματα. Όχι λέει μεγάλα πράγματα. Τότε έφερα στο νόμο τον παρόντι. Ακούσατε λέει καθόλου λέει για κάποιον άνωνα που λέγεται φορτέα, Λανιέλ Φορτέα λέει. Λέω μάλιστα. Εκείνος λέει όχι μεγάλα πράγματα Γράφουν λέει καλά όχι μεγάλα πράγματα. Θα σα πω λέει κάτι. Λέω Δεν πες με σαγησάς λέει. Καντάμετε. Και τότε πίστεψα ότι ο Παπαρόντι δηλαδή, ναι, είχε, είχε δίκιο. Λοιπόν, πώ έγραψε λέγω αυτός ο Φρίτς Μπέργκ. Έγραψε εκεί πέρα, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για νέους μεγάλου βιρτουόζου. Δεν mm. ναι, πλέον. Mm. Εμένα ο Πούχολου το ποσολάφι μου αρέσει. Είναι πολύ φίνο, είναι πολύ λεπτός. Έγραψε mm. αρλουμπές. Καταλαβαίνετε. Είναι πολύ λεπτός. Δηλαδή και τη λεπτότητα που μπορεί να το την... την... καταλάβει κανείς, Από το εμπροπτή που έχει γράψει για τη μητέρα του. Από τη σεβίλια του, καλά εκείνου είσαι σε... αυτό το ε... ισπανικό στυλ. Ναι. Και από την περσόζ. Κανθιόντε κούνια που λέει. Δηλαδή την περσόζ δεν έχω ακούσει. Τέτοια ομορφιά. εντάξει. Ενώ βλέπετε έχει και ο Σιγκώβια γράψει. Ναι, ε, <κοί> αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι, αλλά... Ε, έχει γράψει και ένα κομμάτι για, το πουχόλ, για τον παρόντιο. Ο, ο... ο Πουχόλ. Το έχετε. Ναι, ναι, από εσά το έχω βγάλει. Μια σπουδή είναι αυτή. Ναι, ναι. δεν τα Αυτά ήταν. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Όπω σα είπα και πριν, γράμμα του ποτέ δεν έλαβα από την πρώτη φορά που έλαβα Έστω και μια φορά, τέλο πάντων να μου πει ότι ήρθα εδώ, γνώρισα αυτό που μου είπε, ναι. τίποτα, τίποτα. Αλλά είχε ένα συγγενή. Αυτό που του έδειξε τι που έπαιζε λίγο βιολί, σα λέω. Δεν ξέρω, λίγο πολύ, δεν ξέρω τόσο πολύ, βιολί που έπαιζε. Τον έδειξε τι νότρε. Είχε και έναν άλλο που δεν ήθελε να τον ξέρει. Α αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, λάβαινε γράμμα του πέντε. Και είπε λοιπόν ότι. Στην Αργεντίνη που ήρθα, άκουσα εκ του φυσικού το Συγκόβια. Yeah. Έχασα λέει πάσα ιδέα. Έτσι έφερξα. Yeah. Δηλαδή, <coughs> δηλαδή από όλους <coughs> και θα που άκουσα εδώ, μόνο τη Μαρία Λουίζα αν λέει. Είναι εκτιμώ και μου άρεσε λέ, πάρα πολύ. Yeah. <coughs> Αλλά Εγώ σε δύσκολο που άκουσα, μάλιστα τώρα τελευταίω. Κάποτε πριν πολλά χρόνια είχα ακούσει πολλά δύσκολα. Στην είδο που μου είχε αρέσει πάρα πολύ, Άκουσα λοιπόν και ένα δίσκο τη στο Σπύρο. Ναι, από εκεί έχω, την εγώ που Δεν ήταν πολύ καλή εκεί, ξέρετε. Όχι, ναι, δεν ήταν τόσο μεγάλη. Τόσο ναι. Ναι. Για, ανάλογα με το όνομά, της. Ναι, Γιατί ναι, ναι, το όνομά τη. Γιατί θεωρείται η μεγαλύτερη ναι. τη Αμερική και. Όχι, ναι, ναι. Ναι. Ότι έχει μια καλή τεχνική είναι, αλλά δεν αρκεί μόνο η τεχνική. Όχι, ναι, δεν είναι ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. κάτι το ναι. μεγάλο. Αυτός και αυτά είπε. Τώρα, τελειώσαμε. Εντάξει. είχατε παρτιτούρα Ναι, λοιπόν... Λέγω, κύριο Ελίπι αυτήν από την αλλά δεν την έχω πια. Δεν ξέρω τι γενικά αυτή την παρτιτούρα. Μου λέει να σας φέρω την με την κασέτα. Δεν μπορείτε να την βγάλετε. θα μπορούσα να την βγάλω γιατί θα ακούω τόσο και τα γράφω τόσο να γιατί τα θυμηθώ με το... ναι, Αλλά δεν έχω εγώ. Δεν είχα και τότε. Και τώρα που έχω την δεν έχω αυτό. κασετόφωνο. Θα σα φέρω λέω ένα. Και μου φέρω ένα κασετόφωνο αφού έχει καλύτερο. Ο ένα κασετόφωνο που μου πίνει. Μην μιλάω. Ήλιο. Πολύ απλό. Τι λέω λοιπόν. Κοιτάξτε το φορούλο μου φέρεις τώρα, με θες και να με γράψεις, έχεις και την να με σπίτι είναι, να την <συλίσαι> «Τι λέει, <συλίσαι> <συλίσαι> <συλίσαι> Τι λένε, αφήνω τώρα «Θα έρθω και να γράψω μόνο μετάγραμμο και να φύγω να, πήγω, να έρθω, και, ε, ε, πρέπει να πόση λοιπόν δεν έγινε αυτό και μια μέρα λοιπόν μου φέρει λοιπόν σε χειρόγραφο τη φαντασία Λέει, την πήρα από τον αυτόν από τον ε... Εκμεξόβουλου. Ο Εκμεξόβουλου λέει, ξέρετε τι μου είπε. Λέει. Όταν μιλούσαμε για την φανταζία να λέει, την έχω. Μια φορά ήθελε κάποιος παρόντι εδώ λέει, και έπαιξε. Αλλά δεν είπε που έπαιξε. Ναι. Και άκουσα λέει, το κομμάτι αυτό μεταξύ άλλων και μου άρεσε πολύ. Και τον παρεκάλεσα, λέει, και μου την έδωσε και την αντέγραψα. Ο σκεφτόδη που την έχασα την είχε κρατήσει αυτό Γιατί αυτό δεν είναι την να αγοράσει κάτι. την και μάλιστα δεν ήταν και καλογραμμένη και από ό,τι διέφθασα γιατί Είναι εκείνη που είδα την Σε συνέχεια το σκηνιά δεν είπε τίποτα για τον παρόντη. Αφού τον ακούσει, δεν είπε καμιά τον έχετε τε δίαιο, τον λίγο. Είναι μια